Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε, Art FM στους 90,6 και βέβαια εκπομπή ΑΕ. Είναι η πρώτη εκπομπή για το 2013, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Καλή χρονιά φίλες και φίλοι. Εγώ θα έλεγα να έχουμε μια συγκλονιστική χρονιά. Και εννοείται βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα, υγεία, αγάπη, ευτυχία κτλ. Αλλά όταν κάτι είναι συγκλονιστικό είναι και δυνατό. Λοιπόν, τα καθιερά μας δεν έχουμε αλλάξει, μπορεί να είναι 2013, αλλά ο τρόπος επικοινωνίας παραμένει ίδιος. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα πρώτα μηνύματά σας για τη νέα χρονιά, ε, στο εκπομπή αεπαπάκι gmail.com ή μέσω SMS στο 54344 γράφετε ΕΠΑΜ, e αφήνετε κενό και το μήνυμα σας. Για τους φίλους που μας ακούνε μέσω ίντερνετ να πω ότι και σήμερα μπορείτε να μας ακούτε μέσω της ιστοσελίδα του Art.fm καθώς όπως σας έχω πει η ιστοσελίδα της εκπομπής ΑΕ είναι σε μια έτσι, πορεία αναβάθμισης. Νομίζω αν όχι από αύριο να πω 99% από Δευτέρα θα εκπέμπουμε. Ξανά μέσω από την ιστοσελίδα τη εκπομπή ΑΕ. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα γνωστά μα, θέλω να ευχαριστήσουμε και εγώ και ο Δημήτρη όλου εσά που και αυτέ τι μέρε που δεν είχαμε εκπομπή εσεί συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μα και να μα στέλνετε τα φωνή σα πολλά και τι ευχέ σα. Ε, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο. Από το Λονδίνο, από το Παρίσι, από τη Φιλανδία, από την Αμερική, τον Καναδά, την Ιαπωνία. Ε, θα ξεχάσω σίγουρα κάποιους. Λοιπόν, όπως με ενημέρωσε ο Δημήτρης και από την Τζαμάικα, την Καραϊδική γενικότερα. Εγώ δεν το γνώριζα ότι έχουμε εκεί ακροατές. Έχουν και πολύ ωραίες για να καταφύγεις μετά. <laughs> Ωραία Ένα πρόταση αυτή. Είναι πολύ καταστροφή. <laughs> <laughs> <laughs> μια... Ευτυχώς λέει, που έχουμε κι και οι ακροατές. Έχουμε μια ελπίδα. <laughs> <laughs> να είστε <laughs> καλά παιδιά στη Τζαμάικα. Και μαζί με τους κουρσάρους. <laughs> yeah την Αυστραλία, νομίζω δεν την είπα, στη μακρινή Αυστραλία, mm -hmm. τα χρόνια μας πολλά, την καλή χρονιά σε όλους όσους μας ακούνε. Σίγουρα ξέχασα κάποιες περιοχές, είπα χαρακτηριστικά κάποιες και φυσικά από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Λοιπόν, η εκπομπή ΑΕ είναι εδώ και για το 2013 μέσω του RTFM 90,6, ε, ελεύθερη πάντα, χωρίς περιορισμού. Όπω συνηθίζανε και, χωρίς... και ο, λέω, με την καλή χρονιά, ας πούμε, να πω yeah. και εγώ τα δικά μου χρόνια πολλά και όπως να λένε οι πολιτικοί πρόσφυγες σε όσους γυρίζανε στην πατρίδα, mm -hmm. λέει, αν καλή πατρίδα σύντροφε. Ε, έτσι να πούμε λοιπόν σε όλους, καλή πατρίδα συναγωνιστές για το 2013. Ελπίζουμε να τη δούμε ελεύθερη. Ωραία. Πολύ ωραία εύχη. Ε, το θέμα είναι να την πραγματοποιήσουμε, να την υλοποιήσουμε. Παιδιά. Από μας εξαρτάται, σωστά. Λοιπόν, ε, τέρμα οι διαχοπές, τέρμα οι γιορτές, δεν να το... ή μάλλον γιορτάζει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση το γεγονός ότι πλέον έχουμε δημοσιονομικό σύμφωνο, αν δεν το έχουμε καταλάβει. Ναι, από την πρώτη πρώτη. Έτσι, από την, ναι, πρώτη, από την πρώτη, πρώτη, πρώτη πρώτη. Ωραία. Ε, αυτό καταρρύπτει όλα τα σχέδια περί ανάπτυξης. Για όσους ακόμα πίστευαν ότι θα υπάρχει ανάπτυξη, θα υπάρχει μια ανάγκαψη τη ανέργειας. Εγώ ερώτηση. Ε, τώρα βεβαίω είναι, είναι άβολο να ρωτάς εν μέσω προανακριτικών επιτροπών, προτάσεων πελεκτικών mm. μηχανισμών και ε, κάθαρσης τύπου 89 ε, με αφορμή του κ. Παπλουκσταντίνου. Θα τα πούμε λίγα εκεί για Εγώ απλά λέω το εξής ρε παιδιά. Εντάξει πέρα από το ότι που ο πιάστηκε για απιστία, το οποίο αφιβάλλω αν θα του το χρεώσουνε ή θα μείνει μία μέρα στη φυλακή αυτός ο άνθρωπος αλλά δεν θα του κολλήσουν τη ρετσινιά. Ε, ναι, του τώρα. κολλάνε μία ρετσινιά και τελειώνει έτσι, η ιστορία. Ναι, κάτι έτσι μπορεί. αλλιώς το πολιτικό σύστημα έτσι ξέρει να αυτοκαθάρεται όπως το είδαμε και στο 89. Λοιπόν με τη, συ, με τη συνδρομή βεβαίως τότε του ενιαίου συνασπισμού. Mm -hmm. Τη ηγεσία του, γιατί ο κόσμος του είχε άλλη άποψη. Λοιπόν, πού είναι η σημερινή η ίδια ηγεσία, οι ίδιος λογικές με, με τις σημερινές με τα δύο κόμματα της αριστεράς. Του ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ ναι, και του το ΚΟΚΟΚΟΕΑ α πούμε, λέγεται ακόμη ΚΟΚΟΚΟΕΑ. Θα αλλάξει και αυτός ο νόπο, την ονομασία του. Ε, λοιπόν, ίδιες λογικές, οι ίδιοι άνθρωποι, ε, οι ίδιες και ακολουθούν ακόμη και σήμερα το ερώτημα είναι έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει δημοσιονομικό σύμφωνο την πρώτης πρώτου τι σημαίνει δημοσιονομικό σύμφωνο ότι χάσαμε τη δυνατότητα όχι χάσαμε, λοιπόν, χάσαμε. Ναι. Απλά, όμως, πλέον, πλέον, χάσανε πλέον, όλες ναι. οι χώρες της Ευρωζώνης ναι. το δικαίωμα σύνταξης προπολογισμού ναι. χάσανε το δικαίωμα να διαφωνούν με την κεντρική εξουσία των, των Βρυξελών Εκτός από τη Βρετανία και τη Τσεχία επίσης ε, δεν συμμετέχουν. Δεν συμμετέχουν, συμμετέχουν, δε συμμετέχουν. Καλά η Βρετανία είναι και με και τα δύο πόδια και η Δανία. Ε, πάντως η Βρετανία της και άλλες, θα το δούμε κάποια στιγμή και με τα δύο πόδια ίσως έξω από την πλέον. Ναι, πλέον, ναι, δεν ξέρω ποια θα είναι. Και πιθανόν ναι. Ήθεται να... ναι, ε, ναι. Λοιπόν, όπως και να έχει όμως, ε, το ξέρουμε α πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συντάξουμε προπολογισμό ακόμη και αν αύριο το πρωί, για παράδειγμα, γίνει αυτό το... Το εκπληκτικό, α πούμε, ξεπεράσουμε την κρίση που είμαι σε ανάπτυξη, όλα αυτά τι ανοησίε που γράφουν ναι, από Μας Μας λένε δόνια, Ναι, πάνω. Ακόμη και αν συμβεί αυτό το πράγμα αύριο το πρωί, δεν έχουμε το δικαίωμα σύνταξη προπολογισμού mm -hmm. μέσα στα πλαίσια τη ευρωζώνη. Δεν έχουμε δικαίωμα, mm -hmm. θα πρέπει να ακολουθούμε το αιαρινό εξάμεινο, έτσι το έχουμε μάθει. Mm -hmm. Προφανώ αυτοί που το, που το εμπνεύστηκαν αυτό το εμπνεύστηκαν από την επίθεση των κοκοροφτέρων εναντίον α, του ελληνικού λαού επάνω στα βουνά της Αλβανίας. Mm -hmm. Γι' αυτό η αρεινή επίθεση οι Ιταλοί φασίστες, ε, ε, σε, ε, ε, εξάμηνο, no. ε, η εξάμεινο Ευρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, όπου με βάση αυτό θα συντάσσεται ο προπολογισμό κατά, κατά τις προτροπές ε, οδηγίες και εντολές από την Ευρωένωση και μετά θα έρχεται στο Εθνικό Κοινοβούλιο, το οποίο θα έχει μόνο μία επιλογή. Να το ψηφίσει. Γιατί αν δεν το ψηφίσει, τότε μπαίνουμε σε διαδικασία αυτοίμι, αυτοα, αυτοματοποιημένων ποινών εναντίον uh, του κράτους, που φτάνουν μέχρι το 1% του ΑΕΠ σε πρόστιμο, σε ρευστό. Αλλά επειδή αυτή, ξέρετε, δεν είναι το οχογλήφη, προς Θεού, δεν είναι δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θέλ, ναι, δε ναι, θέλω ναι, τα λεφτά ναι, σου, ναι, προς Θεού, ναι, ναι. ναι. θα το καταθέτεις εκεί μέχρι να συμμορφωθείς και θα σου το επιστρέπω. Αν σου κάνουν δεύτερη προειδοποίηση θα mm -hmm. καταθέτει άλλο ένα τα 100. και αν στην τρίτη, και στην, στην τρίτη θα σας εάν όμως συμμορφωθείς θα σας επιστρέφουν πίσω ah. λοιπόν μιλάμε για λοιπόν και εγώ ρωτάω όλα αυτά τα παιδάκια τα καλόβολα mm -hmm. που μας λέγανε ότι μέσα στο ευρώ θα μπορούμε να δούμε θεού πρόσωπο εξήγηση. μπορείτε να μας πείτε πως και πως είναι δυνατόν μια κυβέρνηση αντιμνημονιακή Λέμε τώρα αστεία. Ναι. Να, περνάει ο, να περνάει η ώρα, ρε παιδε, αστεία. Mm -hmm. ναι. Πώς μπορεί να συγκροτήσει να κάνει άλλη πολιτική όταν δεν έχει δικαίωμα σύνταξης δικού τη προπολογισμού. Δεν Θα μας μπορεί, απαντήσουν δηλαδή, το, ε, επιτέλους. Κάτω, κάτω. Δημήτρη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αύριο γίνονται εκλογέ. Γίνει μια τιμνημονιακή κυβέρνηση. Ναι. Ωραία. Δεν μπορεί αυτό τον, ε, ε, πες το την, τον κανόνα που έχουμε υπογράψει, συνυπογράψει μαζί με τι υπόλοιπε χώρε να πούμε ότι εμεί το θεωρούμε και το παίρνουμε πίσω και το ξανακοιτάμε γιατί για λόγου χύψη εθνικού δεν μπορούμε να του ακολουθήσουμε. Δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα αυτό. Όχι, έχει περάσει το ιστορικό δίκαιο τη χώρα με βάση την παράγραφο 28 του συντάγματο. Άρα, ε, ποια είναι και η επειδή, διαδικασία και, πεπλοκής... και επειδή οι, οι, οι, οι ποιο νομοταγίες από όλους είναι οι αντιπολιτευόμενοι <laughs> έτσι mm -hmm. λοιπόν ε, είναι οι πρώτοι που θα πω α, τι να κάνω, μας περιορίζει το σύνταγμα δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα εκτός εάν, ξέρω εγώ Τσίπρας ή καμένος, δεν ξέρω εγώ τι θέλουν να λένε mm -hmm. δύο λογαριασμό θα κάνουν ό,τι θέλουν να λένε Μπορεί να σου πούνε ότι ξαναμπάνουμε σε διαπραγμάτευση ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ολόκληρη την Ευρωενώση, την, την ξαναβάζουμε σε επαναδιαπραγμάτευση για να γλιτώσει η Ελλάδα το αιαρινό εξάμεινο διαμόρφωση του προπολογισμού από την Ευρωζώνη. Ξαναβάζουμε σε επαναδιαπραγμάτευση, Είτε, Ευρωπαϊκή ξέρεις, Ένωση. Θα πάει ο Τι? Με τα δασά στήδια. Θα προκαλέσουμε εμεί προ... προ... τέτοια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, μπορεί να σου πει κάποιο. Πληρώνει άμα λέει κάτι. Είναι, λέω, ό ότι μόνοι μας θα προκαλέσουμε τέτοια ναι, καλιά πέντε. Θα το αποδεχτούν ναι, Και θα καθίσουν να το συζητήσουν Μη βλέπεις ο Τζίπρα που έχει κάνει ε, χαλάουα Ανάμεσα στα φρύδια Όχι ναι, ο, όπως, όπως πολύ εύστοχα το παρατήρησε ο Τζιμάκος Χάρη αυτόν το παρατήρησα και εγώ Δηλαδή δεν ναι, το... δεν έχω ιδέα. Θα Πραγματικά. τα αφήσει να ενώθουν, Ώστε να συνοφριώνονται Όταν Πολύ ναι, πιο με αυτό Και θα πάει εκεί πέρα θα τα κάνουν πάνω οι άλλοι Και θα μπουν σε Μπορεί κάποιος από αυτά τα καλόπαιδα mm. να μας πει, να μας εξηγήσει mm -hmm. Πώς μπορεί να εφαρμόσει άλλη πολιτική όταν τους έχουν αφαιρέσει το δικαίωμα ανεξάρτητης σύνταξη προπολογισμού mm. Κάποια από, από αυτά τα καλόπεδα ρε παιδιά θα μας το πει ε... Ισχύει, αυτό δεν είναι σύμβαση να ναι. τη συζητήσουμε ναι. Ισχύει Έτσι... από πρώτης πρώτη βέβαια, βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Το μπορεί να μα το, το πανηγυρίσαμε τέλος πάντων. Λέω, μπορεί να μας το πει κάποιος από αυτούς τους ε, επιδόχους επιδίτωρες του ελληνικού λαού θα μας το πει ή θα τα ανακαλύψουμε μετά, τον, μετά τις εκλογές γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό που σχεδιάζεται που διαμορφώνεται τώρα είναι μια α, πρωίμη προεκλογική περίοδος. Μας βάζουν ήδη σε μια πρωίμη προεκλογική περίοδος που θα συζητάμε η ανάπτυξη που έρχεται αμέσως μετά είναι όπως λένε σκηνές από τη Δευτέρα Θα συζητάμε μια σειρά από παρούθες και όχι ναι, την μπράβο. ουσία Όπως αυτή είναι η ουσία που λέμε τώρα Γιατί είναι δεδομένο αυτό επειδή όμως, είναι πραγματικό. Τα θαύματα στην Ελλάδα Στις μέρες μας δεν κρατάνε ούτε τρεις μήνες ναι. Γιατί η επιδείνωση που θα δεχτεί Το μέσο νοικοκυριό και η οικονομία Στους επόμενες μέρες που το δέχεται ήδη άσχετα τώρα που ε, ζούμε σε πελάγη ευτυχία νομίζω ότι ήδη κομμάτι... μέσα στις γιορτές εγώ άφους ακό... έχω μιλήσει τους έχει ξεκινήσει βεβαίω ξεκινήσει αλλά δεν έχουν δει ακόμη το μέγεθο των Είσαι. μέτρων δεν έχουν επιβληθεί ακόμη όχι, όχι. από πρώτης πρώτου τώρα θα αρχίσουμε τώρα τώρα λοιπόν το ξύρισμα ο γαμπρός που λέμε το στο τέλο ξυρίζεις το γαμπρό τώρα έχει το τέλο ναι, γιατί αρχίζουν και οι νέες από τώρα έτσι μέχρι τώρα ένα χαζοχαρούμενο 20% κατά κύριο λόγο είναι αυτό που έχει εκμαυλιστεί σε τέτοιο βαθμό αποβλάκωσης που πιστεύει ότι του λέει κυβέρνηση ναι. πήγε χάλασε ό,τι είχε στην πάντα κάνοντας διακοπές ε, στα Χριστούγεννα. Ναι. Τώρα θα δείτε θα, τι σημαίνει από κοντά. Είναι... Μπορεί υπάρχει, να το για άλλο λόγους, νομίζω θα κοίταξε να σου πει κάτι. Γιατί μου τα λεφτά στις τράπεζες και τα πάνε τρεπέζι Υπάρχει σου Είναι πραγματικά ένα κομμάτι του κόσμου ναι. που ειλικρινά πιστεύω ότι θα πρέπει να μεσταναστεύσει σε άλλο πλανήτη. Δηλαδή αν πολύ σύντομα βρούμε έναν πλανήτη, ας πούμε το ΚΑΠΑ 12 που έχουν βρει mm -hmm. σε 3.000 ετηφότο από εδώ, από εδώ mm -hmm. λέω να τον βάλουμε σε μια κάψουλα, να τον στείλουμε εκεί. Δηλαδή είναι αδιανόητο να συνειδητοποιήσω το πώ πιστεύουν ορισμένα πράγματα. Yes. Όπω για παράδειγμα τους έλεγαν τότε ότι με το PC, PSI, α πούμε ισορρόπησε η ελληνική οικονομία, έγινε βιώσιμο το χρέο. Άλλη έννοια το βιώσιμο, το συζητάγαμε ένα έναν φίλο και πραγματικά είναι εντυπωσιακό τι σημαίνει βιώσιμο χρέο. Mm -hmm. λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, είναι άλλο θέμα, λοιπόν, και πηγαίνανε και γυρίζανε τις καταθέσεις τους πίσω. Φυσικά. Ναι. Και τότε από τα παπαγαλάκια, θυμάσαι τι μα λέγανε, γυρίζουν οι πίσω καταθέσεις, ναι, ε, ναι, ε, ναι, αλλαγή ναι, του κλήτου της οικονομίας και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Καραμούζας της Europag, που διάλογε αυτός, μας έλεγε ότι έχουμε αύξηση του καταθέσεις. Παραμύθια. βγήκαν τα στοιχεία και δείχνουν ναι, ναι, πτώση. Γιατί δεν έχουν πτώση. Γιατί ο κόσμος δεν έχει πλέον τρώει από τα έτοιμα. Από τα όποια έτοιμα είχε Αυτά, στην άκρη είχε και όποιος άκρη, είχε ακόμα. Λοιπόν, υπάρχει βεβαίως περίπου γύρω στα 120 με 125 δισεκατομμύρια που εμφανίζονται στις καταθέσεις. Που εγώ πιστεύω ότι αυτό το καταθέσεις είναι το μαύρο χρήμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι. Και που έχει διαχειριστεί σε, σε κάποια κοινωνικά στρώματα της τάξης του 20 με 25% του πληθυσμού, όχι περισσότερο. Ναι και που αυτοί συντηρούν αυτή τη στιγμή την κατάσταση αυτή, με, με το 80% ή 75%, 70-80% του, του, του λαού, να έχει φτάσει στο, στο αμήν. Mm -hmm. Αυτοί οι τύποι, τους οποίους πρέπει να βάλουμε σε μια χρονοκάψουλα και να τους στείλουμε στους τους νεάντερθαλ, στους νεάντερθαλ mm -hmm. να τους εξηγήσουν τι σημαίνει ορεινή επιβίωση mm -hmm. σε συνδίκες παγετώνα, λοιπόν, ε, κυριολεθικά, είναι εκείνο το κομμάτι που μας χωρίζει από το να συνειδητοποιηθεί ο λαό και να μπορεί να βγει μπροστά. Αυτό είναι αλήθεια και είναι εκείνο το κομμάτι που στηρίζει αυτό το πολιτικό σύστημα. Από τα δεξιά του ως τα αριστερά του. Ναι. Λοιπόν, γιατί, όταν, γιατί το υπόλοιπο κομμάτι αισθάνεται αδρανές, δηλαδή από τη μια δεν εκφράζεται, οπότε σου λέει «ΑΙΣΕΚΤΕΡ» και υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο βλέπω, ε, έχει πιάσει πάτο, για να μην πω τώρα χειρότερο, το οποίο είναι πολυτέλεια για αυτό πλέον να σκεφτεί πολιτικά. Και αυτό το, το συζητάγαμε εδώ και καιρό. Ναι. Μη θεωρείτε δηλαδή αυτή την, την θεωρία που υπήρχε και που λέγαν ότι άμα του κόψουν τα πάντα ή αν δεν έχει τίποτα ή είναι άνεργο πολλά χρόνια και όλα αυτά τα πράγματα θα ξεσηκωθεί. Αυτό δεν ξεσηκώνεται, τελευταίο που θα ξεσηκωθεί. Αυτό έχει πέσει πολύ, έχει πέσει, τελειώσει πολύ. Έχει, έχει, έχει αποκτηνωθεί. Ναι. Όπω λένε οι κοινωνιολόγοι. Ναι. Δηλαδή ναι. έχει αποκτήσει ένστικτα, ένστικτα κτίνου. Mm -hmm. Επιβίωση δηλαδή. Mm -hmm. Το λέγανε πάλι οι φιλόσοφοι, το λένε και οι κοινωνιολογικέ μετρήσει σήμερα κτλ. Υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι, το οποίο είναι περίπου 40% τη κοινωνία το οποίο είναι σε διαδικασία εγρήγορση σε διαδικασία δηλαδή να βρει τρόπο να αντιδράσει ναι. σε αυτό ελπίζουμε ναι. να το πούμε έτσι. Σωστά. Θέλω όμως θέλω να μείνουμε στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι να το τελειώσω αυτό ναι. δεν έχει, δεν έχει εκφραστεί. Δεν έχει πολιτική έκβαση. Δεν έχει πολιτική έκβαση και θα πρέπει πάση θυσία όλε οι δυνάμει όλα τα σφυριά να δουλέψουν έστει, ώστε αυτό ο κόσμο να, να με μερίδιο τρόπο ώστε να μπορεί να βγει μπροστά πριν είναι το το γαγό γίνει γυρότερο. Mm -hmm. Από την άλλη εξουσία, δίνει τη μεγάλη έμφαση στο να υποστηριχτεί αυτό το μαύρο 20% ναι. της ελληνικής κοινωνίας. Ε, αφού αυτή είναι η βάση του, τη δυναμή αυτή του. είναι η κοινωνική του δυναμική. Ναι. Λοιπόν, και εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε τα εξής. Πρώτον. 750 εκατομμύρια παίρνουν, ε, μας ανακοίνωσαν ότι παίρνουν από το, Ευρω... από το Ταμείο α, από, συγγνώμη, συγκριτή, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τα οποία πηγαίνουν σε εταιρείε εισαγών εξαγών οι εταιρείε εισαγών εξαγών να εισαγών εξαγών, το ξέρετε και δεν μιλάμε για τι εταιρείε οι οποίε παράγουν και εξάγουν μιλάμε για τους ενδιάμεσου, για τους μεσάζοντες είναι όλο το μαύρο κομμάτι της ελληνικής παραοικονομίας από εκεί πηγάζει η παραοικονομία εντάξει ο που δια, διαθρώνεται με το εξωτερικό και με το εξωτερικό, οικονομία. Εκεί βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα. Και τι γίνεται ακρίβως, τους επιδοτούν για να συντηρηθούν. Δεν τους ενδιαφέρει να συντηρηθεί η βιοτεχνία, Εγώ, ούτε η μικρομεσαία επιχείρηση. Ναι. Τους ενδιαφέρει εκείνο το, εκείνο το κομμάτι, το οποίο λειτουργεί σαν ένα για τις μεγάλες μονοπολιακές πολιεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίε λαιλατούν αυτόν τον τόπο. Αυτή είναι η ιστορία. Και τώρα πώς αυτοί τις επιδοτούνται είναι πολύ απλό όταν το ζητάει ο άλλο προκαταβολικά για να εισάγει. Δεν έχει ο άλλο οπότε του δίνουν τα λεφτά από την κυβέρνηση. Το πένει, ναι. Τώρα, ο άλλο ο κακομήρης που θα το εισπράξει αυτό, ο μικρομεσαίος, η επιχείρηση, που θα το εισπράξει αυτό με, με, ανα, με ανατιμημένη τιμή, δηλαδή γιατί αυτό το κόστο χρήματο ο εισαγωγέ-ξαγωγέ εισαγωγέ, εισαγωγέ, ε, θα το μεταφέρει στην τιμή του. Η αυξημένη αυτή τιμή που κατά, κάθε, κάθε μήνα σε αιτήσια βάση ανεβαίνει από 5 έως 5-8% κατά μήνα mm -hmm. θα το φάει στη ΜΑΠΑ ο, ο άνθρωπος της Λιανικής ή του χοντρεμπορίου που θέλει να διαθέσει στην εσωτερική αγορά αυτό όμως δεν έχει δυνατότητα να αυξήσει τιμή. Γιατί αν αυξήσει τιμή επί 2 θα του μειωθεί ο τζίρος και άρα θα φάει, συντρίβεται, συνθλίβεται αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Λοιπόν, σε αυτήν τη λογική λοιπόν ποντάρει η κυβέρνηση, εντάξει, σύν το ότι ελπίζει ότι με τη διάχυση ξανά κάποιων κονδυλίων εκ του ΕΣΠΑ. Για το οποίο πανηγύρισε; χθες και ο και είπε ότι οι Κασάνδερς διαψεύστηκαν, διότι υπήρξε απορρόφηση και τα λεφτά με... μήνανε εδώ, τα πήραμε. Δεν με... Τα πήραμε, δε τα πήραμε. πήραμε. δεν τα πήραμε. είπανε που μείνανε. Όχι Ας το τώρα, Πε... Κάτι περιμένουμε τα τελευταία στοιχεία της Τραπεζικής Ελλάδος να δεις τι γίνεται. Ε, θα, θα τα δούμε εκεί, τα Ο Δεκέμβρης είναι καθοριστικός. <Κι> λοιπόν, ε, το που πήγανε τα λεφτά. Ναι. Απλά τι γίνεται, απλά επαναλαδώθηκε ναι. εκείνο το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας το οποίο ναι. λαθρέα, ναι. με λαθρέο χρήμα, ναι. λαθρέες δουλειές mm -hmm. και παρασυντικού τύπου απασχολήσεις, αγόραζε καγιέν, θεράρι κτλ. Αυτό είναι αυτό το κομμάτι. Το ενδιαφέρον τώρα στην όλη ιστορία είναι ότι δεν θυμάσαι ότι μα λέγανε ότι για τα 7-7,5 δισεκατομμύρια τα οποία θα πέραναν από τη δόση σε ρευστό και θα καλύπτανε εσωτερικέ ανάγκε πληρωμών. Mm -hmm. Πόσα τελικά πήγαν σε ανάγκε εσωτερικέ ανάγκε πληρωμών. Προβλέπετε να πάνε. Ναι γιατί ακόμα... ναι, Τώρα έχουν δώσει περίπου στα 340 εκατομμύρια. Πόσα προβλέπετε να πάνε στο σύνολό του για εσωτερικέ ανάγκε πληρωμών. 1,6 δι. Τελικά. Τελικά. Μετά από από τα 7,7% Ναι. 1,6% ναι. Το οποίο βεβαίως, εντάξει, λέγε με πρώτο Προσπρωτοπάει, ναι. Λέγε μεθανάση. Ναι. Λέγε με Άνω. μπόμπολα. Λέγω, τώρα. Μπόμπολα. Λέγε με αλαφούσο. Πώς θα το πω Λέω, λέγε. Λέγε. Λέγε. Λέγε. Λέγε. λέγε με μπόμπολα, ξέρω εγώ τι λένε. Λέγε με. Ναι. Λέγε με. Λοιπόν, φυσικά ξέρουμε ποιοι τα πρωτοπήρανε ε, η τρίτη δόση 7,7 εκατομμυρίων δίνεται στα κόμματα, mm. η τρίτη δόση του 12,7 mm. εκατομμύρια για τα κόμματα του πασόκηνα Δημοκρατία, Κουκουέ ΛΑΟΣ και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών του 2009. 2009, μπράβο. Έτσι, να το πούμε στους ε, ακροατές μας. Και οικολόγοι πράσινη, πέρα. Διότι μπορεί κάποιοι να απορρίσουν εκεί με τη το 2009. Όχι. Όχι, αλλά δεν έχει να κάνει με την εκλογή. Αν έχει πάρει κάποιο ποσοστό, μόνοι, κάτι τέτοιο, μια χρηματοδότηση. Μάλιστα. Αλλά το θέμα μας είναι ότι αν δεις τα, πώς κατανέμονται τα, τα χρήματα, θα δεις με το Πασόκ ότι παίρνει τα περισσότερα. Τρία εκατομμύρια, ναι. Ε, τα περισσότερα δεν παίρνει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ναι. 2,4 Γιατί είναι με βάση αυτά τα... Γιατί αυτός ο είχε περαστεί τότε. Λοιπόν. Ε, βγήκε μήπως κανένα κόμμα και είπε ότι ευχαριστώ δεν τα πληρώ δεν τα θέλω αυτά γιατί είναι από το αίμα των συνταξιούχων και των ανεργών <Τι είπες, <Τι> λέω πώς? γιατί προσέξτε <Τι <Τι το, νομίζω, τα νομίζω, λεφτά τώρα, αυτά το 2013 ήρθε δεν λοιπόν, έγινε ανατροπή το 7,7 εκατομμύρια <Τι Τι> σημαίνει <Τι> ότι 2,5 χιλιάδες συνταξιούχοι χάσανε αυτά που χάσανε από το καινούργιες περικοπές για να μπορούν τα κόμματα να τα εισπράξουν 2.500 ταξιούχοι ή 1.200 εργαζόμενοι χάσαν τη δουλειά του για να βρεθούν τα 7,7 εκατομμύρια που δόθηκαν στα κόμματα. Τώρα αυτό είναι που κάνει λαϊκισμό. Δεν ξέρω τι θέλει να προκαλέσεις. Πραγματικά απορώ με σένα Δημήτρη. Δηλαδή να μην λειτουργήσει η δημοκρατία και τα κόμματα ανεξάρτητα... Αν η δημοκρατία δημιουργεί αριθμούς... μαύρο χρήμα και τα λεφτά. Και τι ε... εάν... Εγώ έχω μια βασική αρχή. Αν υποφέρει η κοινωνία δεν έχουμε δημοκρατία. Και αν η κοινωνία είναι κρεατοφάγο. Δεν μιλάω, τη λόμπά μου. Ναι, λέω λοιπόν, ε, λέω και αν είναι κρατοφάγο η δημοκρατία, ναι. λοιπόν, και πρέπει να τρώει συνταξιούχου ανέβου και εργαζόμενου που να αυτοί οι ρεμπεσκέδε να παίρνουν λεφτά για να μπορούν να επιβιώνουν με <σφέρου> χωρί να αντιβράσω αυτή τη δημοκρατία. Λοιπόν, δεν είναι καν δημοκρατία ούτε με την τυπική τη έννοια. Εγώ δεν περιμένω κάποιο από αυτού του κυρίου. Να δω τι θα κάνει τα λεφτά. Έτσι. Ορισμένοι δεν υφίσταται <σταλείς> πλέον. Ότι δεν Κοντάς θα πάει, το πάει τα λεφτά οβούλιο. καλέ αλήθεια λες τώρα. Οχεύε ότι πέρα, θα βγάλουμε ανακοίνωση και θα πούνε ότι η λόγω της κατάστασης πέρα. στην οποία βρίσκεται το η Πασο, χώρα. Το ΠΑΣΟΚ παίρνει 3,1 εκατομμύρια, στη στιγμή που δεν υφίσταται ως κόμμα. δεν υπάρχει ως Δεν πώς. υφίσταται. Λοιπόν, η, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 2,4 εκατομμύρια, yeah. ενώ είναι η κυβέρνηση. Λοιπόν, και το, το κοκκούε 746 εκατομμύρια δηλαδή περισσότερα από ό,τι τους αναλογεί στις τελευταίες εκλογές ε, συντρόφια εσείς που ήσασταν υπό απόλυση του κομματικού μηχανισμού τώρα θα διασωθείτε για το επόμενο εξάμεινο Να. ναι. η επαναστατική σας τιμή διασώθηκε τα πήραμε τα χρήματα ε, η κομματική αντιμισθή εξασφαλίστηκε τα, τα, τα χρήματα τώρα βγούμε πάνω στο αστικό κράτος <laughs> ναι. λοιπόν για το λάζο συζητάμε την ξηφτήλα έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά τα 556 εκατομμύρια δεν καταλαβαίνω γιατί τα δέχεται. Παίρνει εκατομμύρια τσαρκούδας. Κάνε μια... Τι λες παιδί μου. Κάνε μια έτσι αφιψιλού ρε παιδιά. Δώστα πίσω. Δώστα ρε παιδί μου. Έτσι, για πώς να το πούμε ρε παιδί μου. Τόσο στοίχισε το ταξίδι του Τσίπρα στην Λατίνική Αμερική. Στον ελληνικά φορολογούμενο. Δώστα να... Τιμής ένεκε Καλά για τους κολόγου πράσινο είναι ανύπακτη. Δηλαδή εντυπωσιακό εκεί θέλω να δω ποιος θα το πάρει. Τα λεπτά. Θα σφαγούν για το ποιο έχει τη σφαγίδα να, να, να πάρει τα λεφτά. Όπως τι πάμε γινόταν με το δίκη, επί χρόνια σκοτωνόταν ο ιδρυτής του mm. με το κόμμα ποιος θα πάρει <laughs> <laughs> την γνωστική επιχορήγηση, Είς. ενώ το κόμμα δεν είχε βγει κανεί εκλογέ. <laughs> και έχει διαλυθεί και αποχωρήσει ο ιδρυτή <laughs> του δηλαδή. <laughs> αυτά. Πάμε. Αυτά τα κομικότραγικά που να κάνει, <laughs> αλλά σε Δηλαδή, συνταξιούχε αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τα, τα, τα, δηλαδή, στοιχειώδη, τάτως, τα στοιχειώδη, το να βγάλουν την ημέρα δεν μπορούν. Για να δηλαδή. πάρουν αυτή τα κόμματα. Για ναι. πρόσχεση μάλιστα, πρέπει, λέει, να επισημανθεί πως την απόφαση σημαίνει ότι η χρηματοδότηση προκύπτει από το ποσοστό εγκύρων ψηφοδοτή, όπως γίνονται στα τα πολιτικά κόμματα, ναι. που συμμετείχαν σε εξαιρετικές εκλογές του 2009 και δίνονται για την οικονομική του ενίσχυση και ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς. Ναι, καλά, αυτό είναι το ανέκδοτο που κυκλοφόρει από χθε. Ε, από χθε κυκλοφόρει αυτό το ανέκδοτο. Μιλάμε <laughs> για επιμόρφωση... Ναι. Δηλαδή, γιατί το λέει, γιατί τους λέει κόβουμε από την παιδεία τα κονδύλια ναι. και, και τα δίνουμε στα κόμματα. Από περιμένε, ή από την καινοτομία και όλα αυτά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά θα γίνει και η δουλειά. Τα 7,7 εκατομμύρια βεβαίω είναι περίπου 4 περιφερειακά νοσοκομεία. Τώρα αυτά που λες είναι ψηλοκράφημα. Και φυσικά καμία δεκαπενταριά σχολεία. Ε, Να έχουνε καύσιμα. Να έχουμε όλα αυτά, δεν χρειαζόμαστε άλλο Λοιπόν... Είμαστε πλήρεις. Ενώ έχουμε την επιμόρφωση Είμαστε... του κυρίου Βενιζέλου. Αυτά είναι... Το κύριο Σαμαράς. Αυτό τέρας Ότι εκεί τα κόμματα δεν είναι κόμματα. Είναι... Ε, ανοιχτά πανεπιστήμια ναι, ναι, ναι. Ε, όπου λειτουργεί η δημοκρατία έτσι, αυτό, ναι. και καινοτομία και... Κατά και ο κύριο έρευνα... ο είναι κύριος, κύριος Παπούλιας ναι. ε, το ανακάλυψε τον το το φασισμό στην Γαλλική Δημοκρατία τον φασισμό στο σύστημα που τον εκλέγει δεν τον έχει διαπιστώσει ακόμη. Όχι απλά είναι μια δημοκρατία που πάσχει. Ναι. Αυτό θα σου πει. Ότι επειδή μου πενάει μια, μια δύσκολη μια κρίση, η δημοκρατία, δημοκρατία περνάει μια, μια κρίση. Αυτό. Τα άλλα δεν... Εκλεπτισμένα κτλ. Θα σου πει πενάει μια κρίση. Ε, η η επιληπτική δεν... λέω. Ε... Επιληψία. Δε... Κομματοειδή. Δεν έχει γίνει διάγνωση ακόμα. Ναι. Θα χρειαστείουν πολλά χρόνια και πολλά βήματα. Ναι. <laughs> Για, Για να ξεφουστοθούμε. Ε, εντάξει. Λοιπόν, ελπίζω πω όχι, ελπίζω το 13 να είναι η χρονιά μας. Η χρονιά του λαού μας. Η χρονιά που θα δώσει γερά μαθήματα. Τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό Να, να δείξει πως ένας μικρός λαός Ταπεινός ε, Μιας χωράς ψωροκώστενας ε, Ο οποίος και σε άλλε στιγμές στην ιστορία Το έχει αποδείξει δεν θα κάνει Μπορεί να αποτελέσει προϊκό. το παράδειγμα Και τελικά να αποδείξει Ότι αυτό που χρειάζεται ένας λαός Είναι η θέληση και η αξιοπρέπεια για να βαδίσει μπροστά Και όχι αυτό το, το τρομερό επιχείρημα Που ακούω και με τρελαίνει Ποιο. Και πού έχουν να γίνει αλλού αυτά τα πράγματα ναι, το θέμα δεν είναι να... Ξεκίνησα που τα έχουμε λέγματα και Χάρβαρντ. Χάρβαρντ. Να δεν ξέρουν ιστορία. κοίταξε αν και εγώ πιστεύω ήταν στην καφετέρια του Χάρβαρντ. Και κάποιος άλλος πληρώνει τον το το κόπο. Το... Λοιπόν, το θέμα είναι... Και ο Πακούς, Στο Harvard δεν έχει Ναι, ναι, Μαζί με τον άλλον που ήταν... τον είχε κάνει Υπουργό τον εκδιέητο. τον λέγανε. Ο ο Εδώ, α, άλλο ο Βρούτσας ο και άλλο Δρούτσας, δρούτσας. Υπάρχει ο και δρούτσας, Βρούτσας, υπάρχει και Αυτό βρούτσας. τον θυμάσαι, ε? που είναι αυτός, τον θυμάσαι αυτή την παρέα δρούτσας, που ναι. είχαν γίνει όλοι μαζί Ναι, Εγώ είχα απ, απλά τύχει σε ένα περιστατικό ναι. το οποίο μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση με, τον, με έναν άλλον από την παρέα του γυμναστηρίου του κυρίου ε, του κυρίου Παπανδρέου τους γνώριζε ξέρεις, ανάμεσα σε ε, ε, πως τον του Αλέδα του γυμναστηρίου, στα Ν Mm -hmm. και στις, στα, στο καθαρτό γυμναστήριο mm -hmm. λοιπόν όλοι κάνανε κόρμιά έτσι με η Ρώμη και, ε, και... Ναι. Λοιπόν ο κύριο Γερουλάνο ο, ο, ο οποίο βρέθηκε είμαστε ήμ, σε μια παρέα πριν, α, στην αρχή τη κρίση mm -hmm. το 10 λοιπόν σε μια παρέα δημοσιογράφων βασικά mm -hmm. και κουβεντιάζαμε mm -hmm. και περνάει ο κύριο Γερουλάνος, ακόμη δεν πέφτανε για όρτια χόδρα mm -hmm. ναι, και κυκλοφορούσαν ελεύθεροι mm -hmm. ακόμη αυτοί ναι, ναι, χωρί στρατιέ mm -hmm να το φυλάνε από τη δημοφιλία τους. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και έτυχε ανάμεσα στους παρευρισκομένους, να και τένας, ο οποίος όχι μόνο γνωριζόντουσαν, ήταν για παλίες συμφιτητές. Σηκώνεται λοιπόν επάνω, και uh -huh. του λέει τι γίνεται, ξέρω εγώ και τα λοιπά, αρτηθήκαν όπω ε, συνηθίζεται, ανάμεσα παλιούς νοστούς. Uh -huh. Λοιπόν, στην δεύτερη νομίζω πρόταση, που διεμίσθηκε μεταξύ του ο Κύριος Γερουλάνος λέει δεν παρατάμε αυτή την άξιστη γλώσσα να μιλήσουμε σε, κά... σε μια γλώσσα η οποία είναι πιο ευγενής και πιο και καθώς ήταν αποσβολωμένος ο άλλος καθότι και όλοι εμείς που το ακούσαμε αυτό το πράγμα άρχισε να μιλάει στα αγγλικά ο Κύριος Γερουλάνος ε, μαζί με τον άλλον ο οποίος αποκρίθηκε στην ευγενή προτροπή ε, του φίλου του ή του γνώστου του σωστό Θέλω να σα πω γιατί πράγμα μιλάμε, για ποιους ανθρώπους μιλάνε όταν αυτοί οι άξεστοι, αμόρφωτοι τυφλοπώντικες της πολιτικής mm -hmm. θεωρούν την ελληνική γλώσσα ότι είναι κάτι παροχημένο mm -hmm. έτσι, και την αγγλική, α πούμε, ως το απάβγασμα mm -hmm. της, του σύγχρονου πολιτισμού. Λοιπόν, και mm -hmm. η αμορφωσιά τους, το απίστευτο και μάλιστα ορισμένοι από αυτούς ήταν και οι υπουργοί παιδείας όπως και η Διαμαντοπούλου mm -hmm. κάνει και πρόταση, μάλλον αντικατάσταση ή μάλλον σωστότερα να γίνει πρώτη γλώσσα η αγγλική. Ε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να είσαι πολύγλωσσο yeah. και να γνωρίζει πολλέ γλώσσε γιατί αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει άλλε κουλτούρε, πολιτισμού και ταυτόχρονα για μένα, αυτό που εγώ κρατάω και με ενδιαφέρει, άλλε βιβλιογραφίε. Και μάλιστα από βιβλιογραφίες από χώρε που πραγματικά έχουν τεράστια βιβλιογραφική παράδοση και, συνεισ... και συμβολή. Άλλο αυτό και άλλο να μην εκτιμά γλώσσα Εντάξει. Και θα αντισυγκλίνεις με μια γλώσσα που είναι καθαρά προϊόν εμπορική δοσοληψίας, όπως είναι η αγγλική. Αυτό το απλάνει σε ένα ζήτημα που ξέρεις ότι είναι πολλά χρόνια τώρα και δεκαετίες αυτό το θέμα της γλώσσα. Τέλο Τέλος πάντων, θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, mm -hmm. ε, γιατί θέλω να επιστρέψουμε και θέλω να επιστρέψουμε να πούμε ακόμα πέντε πραγματάκια για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Mm -hmm. Ε, για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει ότι δεν θα μπορείς να κάνεις τον προπολογισμό, τι σημαίνει οικονομικά στην τσέπη του αυτό, να πούμε γιατί ήρθανε, ήρθανε, έρχονται οι επίτροποι στις τράπεζες, ναι. άλλο θέμα εκεί, να δούμε λίγο αυτά τα οικονομικά και ό,τι άλλο έχουμε και να απαντήσουμε και, μηνύματα, να, να απαντήσουμε και σε κάποια μηνύματα. Και σε ένα ερώτημα πριν αυτό. Ανάσταση. Τι ναι. έγινε το 1995 ναι. στο Σαν Φραντζίσκο ναι. και έχει άμεση σχέση με την Ελλάδα σήμερα. Όποιο το ξέρει μπορεί να μα απαντήσει. Εγώ δεν το ξέρω. Λοιπόν, τι έγινε το 1995 στο Σαν Φρατζίσκο ναι. και έχει άμεση σχέση με την Ελλάδα σήμερα. Λοιπόν, επάμ και ενώ την απάντησή σα 54-344. Κουίζ. Λοιπόν, εδώ είμαστε η εκπομπή ΑΕ. Η πρώτη εκπομπή τη νέα χρονιά. Δεν είναι τη Γεωργία Μπάστα. Ε, με ένα γαλλικό τραγούδι που μα αρέσει. Είμα, έτσι, κάναμε το πρώτο μα διάλειμμα. Και ξεκινήσαμε γιορτάζοντα. Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το οποίο ισχύει από πρώτη πρώτου, ε, αναφέραμε αρκετά πάνω σε αυτό, αλλά θέλω να σταθούμε λίγο σε πολύ σημαντικέ λεπτομέρειες. Με αφορμή λοιπόν αυτό, ε, πριν πάμε σε αυτό, θέλω να υπενθυμίσω ένα κοίς που σας έχει βάλει ο Δημήτρης. Εγώ δεν ξέρω την απάντηση, σας το λέω, δεν μπορώ να βοηθήσω. Λοιπόν, τι έγινε το 1995 στο Σαν Φρατσίσκο, που έχει άμεση σχέση με την Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, τις απαντήσεις σας μπορείτε να τις στέλνετε στο 54-344. Επάνω και την απάντησή σας και αποστολή στο 54 Για να δω πώς παγνωρίζετε γνωρίζετε τα θέματα. Καλά, βέβαια, κοίταξε η Ινδρά Κιόντα σήμερα το πρωί που θα ακούσανε Max FM θα το ξέρουν την απάντηση. Για το ανέφερα. Α, Α, Αλλά τέλος πάντων δεν έχεις έχει σημασία. Έχει μια βολιά τώρα, λοιπόν, <laughs> τέλος πάντων. Τέλο πάνω. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο και σε μία ερώτηση ακροατή. Ο Άγγελο μα στέλνει την εξή σημείωση. Ε, λέει όχι ότι έχει και κάποια ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι πάντα ερμηνεύουν το Σύνταγμα όπω φτάρουν, <συσκλώσεις> αλλά σχετικά με το άρθρο 28 που ανέφερε, έχω την εντύπωση ότι για την εκχώρηση τη σύνταξη του προεπολογισμού σε όργανα διεθνών οργανισμών θα έπρεπε να ισχύει παράγραφο 2. Συνεπώ θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί από 180 βουλευτέ. Ισχύει αυτό. Και αν δεν ισχύει δεν μπορεί να κυρωθεί λόγω τη πραγματικότητα. Αυτό θα ίσχυε εάν δεν υπήρχε ερμηνευτική ε, δήλωση στο άρθρο 28 αν θυμάμαι καλά mm -hmm. και για το άρθρο 27 ισχύει ότι η συγκεκριμένη εκχώρηση εθνική κυριαρχία με απλή ψηφία το 151 και την εσωμάτωσή του στο εθνικό δί, ε, δίκαιο αφορά πρώτα και κύρια στην ένταξή μα Ευρω... στι διαδικασίε Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Με άλλα λόγια δεν είναι μια, παραχω... μια εκχώρηση αρμοδιότητων ε, καθοριστικών για τη διεθνική κυριαρχία τη χώρα, όπω λέει, όπως προβλέπει το Αφροδίο mm -hmm. του συντάγματο σε διεθνεί οργανισμού, αλλά πρόκειται για τη συγκεκριμένη πρόβλεψη που έρχεται το Συντάγμα, εγώ αυτό θα έλεγα σαν εμπειρία, καταλαβαίνω τώρα πόσο πιο εύκολο είναι mm -hmm. για αυτό να ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ότι προβλέπει, ας πούμε, ναι. προβλέπεται από το σύνταγμα, εμεί να ενσωματωθούμε καλύτερα σε διαδικασίε Ευρωπαϊκή Ένωση mm -hmm. και έτσι χωρούμε mm -hmm. καθοριστικά στοιχεία τη ελληνική μα κυριαρχία. Θα βεβαίω, θα πει κάποιο ότι εκεί προβλέπονται και τέσσερι άλλε προποθέσει όπω αμοιβιότητα, ναι. ε, κορυφαία σημασία και όλα αυτά πράγματα. Βεβαίω κολοκύθια. Uh -huh. Όλο όπω ξέρετε αυτά ερμηνεύονται κατά τον δοκούν. Και από τη στιγμή που περνάει στο δίκαιο εντάξει ακόμη και αν ε, α πούμε υπάρχουν πολιτικέ δυνάμει που το ερμηνεύουν αλλιώ που λένε ρε παιδιά με η εθνική κυριαρχία χωρί προπολογισμό δεν νοείται. Θα μου πεις με νόμισμα να νοείται, χωρίς νόμισμα να νοείται, λέω, ναι. τέλος πάντων, χωρίς προπολογισμό όμως, η λίγο φαϊνότητα ε, ότι δεν νοείται. Ε, λοιπόν, άρα εγώ το θεωρώ αντισταγματικό και εγώ αν, αν γίνω κυβέρνηση θα επιδιώξω την αντισταγματική κατά mm. ε, έτσι, αυτό το πράγμα, γιατί δεν βγαίνει κάποια δύναμη να mm -hmm. Για πάμε τώρα να μου πεις, παρά κανό. Εμείς ειλικρινά, ναι. και το λέω προκαταλαμβάνοντας τον όργανο το πράγμα, αλλά ξέ ε, νομίζω ότι είναι το μέσα μέσα ναι, ναι. εμείς θα κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση ναι. στα κόμματα της Βουλής uh -huh. να κάνουμε από κοινού δήλωση ότι θεωρούμε ακύρο το Δημόνιο Σύμφωνο και ότι δεν ισχύει για την Ελλάδα, στο βαθμό που αφορά τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και την εθνική τη κυριαρχία. Να δούμε πώ από αυτού στα δεχτούν να συμπογράψουν μια δήλωση. Και Αν και τώρα, εντάξει, εγώ όταν του ένα τέτοιο ερώτημα το επάμε. Συνήθω συμπεριφέρονται αυτοί, λε και του μιλάει το φάντασμα, δεν ξέρω ποιο πιανό α πούμε. Και είναι, είναι ένα φάντασμα το οποίο κινείται, ναι. κανένα δεν το ξέρει από του επισήμου, αλλά όλοι αναφέρονται σε αυτό μέσω πλήσα ναι. φω. Λοιπόν, εμεί θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Για να ξεβρακώσουμε και το λέω ευθέω. Γιατί τους ξέρω τι ρολοβαράνε mm -hmm. και που το πάνε. Γι' αυτό άλλωστε δέχονται και τα χρήματα. Χρήματα τα οποία είναι λεκιασμένα με το αίμα του ελληνικού λαού. Αυτά. Λοιπόν. Mm -hmm. Και οφείλουν να αν είχαν τσίπα επάνω τους τουλάχιστον τι άλλο, τι άλλο να κάνανε μια ένδειξη αυρογωσύνης. Mm -hmm. Για να λέω παιδιά δεν μπορώ εγώ σε βάρος των συνταξιού και κεδράνε έργων της χώρας να παίρνω λεφτά. Λοιπόν. Αλλά β η ηθική, η πολιτική ηθική είναι αντίστοιχη των ανθρώπων που, α, που ακολουθούν αυτά τα κόμματα. Να το πούμε ξεκάθαρα. Ο ελληνικό λαό βεβαίω δεν έχει αυτού του τύπου την ηθική. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι αυτό σου λέω το 2025 e κρατάει... πρέπει πραγματικά είναι απολύτω διεφθαρμένο σε συνείδηση, μυαλό και, και στάση ζωή το οποίο είναι ο κατημά τη ελληνική κοινωνία. Ο κατημά. Και είναι αυτό που στηρίζει αυτά τα κόμματα και το πολιτικό σύστημα. Απλά όλοι οι υπόλοιποι που αποτελούν α πούμε την ηλική δύναμη του ελληνικού έθνους την ηλική δύναμη του ελληνικού έθνου θα πρέπει επιτέλου να διεκδικήσουμε το ρόλο μα στην ιστορία αυτό λέω λοιπόν mm. από εκεί πέρα θα το ξεκαθαρίσουμε εμεί θα κάνουμε η προ... από αλληλογραφία και πιστολογραφία έχουμε ανοίξει μπόλικη mm. δεν μα έχει απαντήσει ποτέ κανένα σε τίποτα βεβαίω γιατί δεν μα απαντήσει θα δύσκολα mm. όχι mm. λοιπόν ε, και ξαναλέμε γιατί δεν βγαίνουν να πούν ότι για μα είναι αντισταγματικό έδερφε. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει το άθρο 27 ή άθρο 28. Εδώ παρα, παραδιάζεται ναι, άθρο 1 ναι. και άθρο 2 ναι. του συντάγματο. Ναι. Και με αυτή την έννοια υπερασπιζόμενοι στο νομιμό στο συντάγμα, στις βασικές του συντάγμα στι βασικέ του διατάξει που αφορούν τα δικαιώματα του ελληνικού λαού εγώ υπερασπιζόμενοι το θεωρώ ακύρο. Να παραπληγούνται. Τι νόημα έχει να λε εγώ θεωρώ ακύρο το μνημόνιο αλλά δεν λε κουβέντα για το δημοσιονομικό σύμφωνο που είναι χειρότερο από το μνημόνιο. Γιατί το μνημόνιο έτσι μπορεί να σου πει κάποιος όπως το λένε κιόλας είναι μια έκτακτη κατάσταση. Σωστά. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο όμως είναι θεσμοθετημένο είναι θεσμός πλέον της, Ευρωπαϊ... της Ευρωένωσης για, για όλες σχεδόν τις χώρες. Δεν αφορά μόνο χώρες που είναι σε μνημόνιο ή ξέρω εγώ... Αυτό λέω. Ε, μπορώ Άρα, να έτσι. μας εξηγήσει κανένας από αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ το ξαναλέω. Πώς μπορείς να εφαρμόσεις άλλη πολιτική όταν πλέον θα πρέπει αναγκαστικά να συμφωνείς με τις οδηγίες των Βρυξελών. Okay. Και μη βρεθεί κανένας έξυπνος <Το> να πετάξει αυτό που είπε και ο κ. Μαριάς πριν με δύο μέρες, δεν θυμάμαι τώρα που... που λέει το εξής, που είπε το εξής, καταπληκτικό έτσι. <Το> Σκόψηλα τα χέρια μου, δηλαδή μερικές φορές, ας πούμε, λέω μιλάμε για γνώση». Λέει, ποιες είναι, το δημοσιονομικό συμβούλιο απλά σου καθορίζει το 0,3% στο προπολογισμό και το 60% το στο, στο το έλλειμμα, στον προπολογισμό και το δημόσιο χρέο. Λοιπόν, το πώ να επιτυχεί δεν το καθορίζει. Όχι, να είναι δικό. Σας, Α, δεν ζούμε εδώ. Ναι. Ζούμε στον πλανήτη ναι. Άρη. Ναι. Ναι. Άρτιο φιχθέντε. Ναι. Χαίρετε τι κάνετε, καλώ ναι. ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Μόλι μου πήρε την ερώτηση, επειδή μιλάμε και επειδή ε, η περισσότερη δυσιογραφία όταν αναφέρεται σε αυτό, αναφέρεται σε αυτά τα δύο στοιχεία που λες τώρα μόλι που ανέφερε. Ε, Χωρί να μπαίνει ακριβώ την ουσία. Και κάποιο σα ρωτούσε μου πήρε στο ερώτημα δηλαδή, ακριβώ. Θα ρωτούσω ότι εντάξει παιδιά, γιατί τι πιέστε, δύο αριθμούς βάζει μέσα ψέματα. το δημοσιονομικό σύμφωνο, βάζει ένα χρυσό κανόνα. Ψέματα. Κατάλαβες, άρα, το πώς θα το πετύχουμε μπορεί να τα πάρουμε από τους πλουσίους. Όχι, ψέματα. Είναι ψέματα αυτό. Γιατί σου λένε και πώς θα τα πετύχεις. Γιατί σου λένε, για παράδειγμα, ότι έχει λόγο η, Ευ... η Ευρωζώνη, η Ευρωένωση, ακόμη και για την αριθμία της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή αν προβλέψει ότι σε τρία χρόνια θα έχει πρόβλημα έχει το δικαίωμα να επένδει στα οικονομικά σου και να σε, να σε βάλει στη διαδικασία τη λεγόμενη προσαρμογή ε, δημοσιονομική ανισορροπία. Mm -hmm. Και θα στο βάλει υποχρεωτικά, δεν χρειάζεται καν τη δική σου, τη δική σου διαβούλευση. Mm -hmm. Δεύτερον, σου λέει ότι πρέπει να τηρεί τι οδηγίε που σου δίνουμε για να έχει 0,3% και 60% πληθωρισμό και 60% χρέο. Τι σχέση έχει να σου πω τώρα. Μην ξεχνάμε ότι θε... έχουμε και του επιτρόπους τώρα που θα βλέπουν την εκτέλεση του προπολογισμού. Έτσι. Έχουμε και αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ανεξάρτητα το δι... που δεν... Αυτό δεν έχει να κάνει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Έχει να κάνει από τα μνημόνια. Εκεί. Την που πηγάζει από τα μνημόνια μα. Λοιπόν. Είδε πληθυντικό. <laughs> λοιπόν. Ε... <laughs> θα έχουμε του επιτρόπου που θα μα έρθουν εδώ αν δεν έχουν έρθει ήδη. Αλλά όπου να είναι τώρα μα έρχονται. Πέρα από τι τράπεζε είναι και για την εκτέλεση του προπολογισμού. Σωστό. Δηλαδή είμαστε από παντού δεμένοι. Ναι, αλλά μπορεί ο κάθε καμένο και ο κάθε τσίπρας να ναι. σε κροϊδεύει λέγοντα ότι θα κερδίσουμε τα ομνημόνια και θα τελειώσουμε αυτά. Ναι. Και να μην σου λέει για παράδειγμα ότι αυτό το μηχανισμό στο προβλέπει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Για να γλιτώ συνδέα από το Δημοσιονομικό Σύμφωνο αναγκαστικά πρέπει να θέσει θέμα και ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Γιατί τώρα ναι. με τη διαδικασία του Δημοσιονομικού συνδυ... Συμφώνου σύμφων, ναι. συνδέονται και ομογενοποιούνται και οι δύο ενώσεις, Και η Ευρωένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δηλαδή θα επιβάλλουν το δημοσιονομικό ακόμη και σε αυτού που δεν έχουν ευρώ. Γι' αυτό oh, διαφώνησε oh, ε, η Δανία. Και η Βρετανία βέβαια. Που Καλά δεν η Βρετανία δεν. Θα, θα το μια Το Ελλήν. Θα του χάριζε το ΣΥΤΗ. Αυτό του είπε ο Κάμερον. Ναι, ναι. Τι ναι. θέλετε ρε παιδιά ναι. να σα χαρίσω το ΣΥΤΗ. Τι λέτε σοβαρολογείτε. Αυτό. Για τα δικά του συμφέροντα. Τι κομπάνιση λοιπόν εγώ έως Η του... Γαλλία γιατί συμφωνεί η Βραζιλία πώς η Γαλλία που είναι μια δύναμη λέει, θέλω να που έχει πρόβλημα θα σου πω πώς θα πετύχει το 3% -10? θα σου πω η Γαλλία και αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν βεβαίως άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τριβή με τα ζητήματα και γιατί αν το καταλαβαίνουν άλλωστε να. δεν το θεωρώ σαν όμορφη απλά το λέω να. η σημερινή <laughs> οικονομία η παγκόσμια οικονομία δεν καθορίζει το ειδικό βάρος μιας οικονομίας δεν καθορίζει το πλά από το καθάριστο, από το προϊόν δηλαδή που παράγει για τι πλησίε. Αλλά από τη δυναμικότητα που έχει το, της, το εξωτερικό τη εισοζύγιο. Και όχι το εξωτερικό εισοζύγιο, το εμπορικό. Yeah. Αυτό αφορούσε οικονομίε του 18ου-19ου αιώνα. Οι οικονομίε του 21ου αιώνα καθορίζονται από το εισοζύγιο κεφαλαίων ε, μεταβιβάσεων. Δηλαδή το τι κεφάλαια πηγαίνουν έρχονται στι οικονομίε. Yeah. Όταν λοιπόν κυριαρχεί το χρηματικό κεφάλαιο παγκόσμια, οι κεφαλαγορές που λένε. Πώς εκτιμάει η κεφαλαγορά μια οικονομία. Από τη δυνατότητα να μπαίνει και να βγαίνει κεφάλαιο με το χαμηλότερο κόστος και να εκμεταλλεύεται αυτή την οικονομία με το χαμηλότερο κόστος. Σωστά. Η, η γαλλική οικονομία έκανε, έπαιξε ένα στίχημα επί εποχής Μιτεράν. Mm -hmm. Ίσως πολιτικά να μας δείξει ότι ο Μιτεράν ήταν η καθοριστική στροφή από την περίφημη ε, δεγκολική περίοδο όπου ο, ο, η γαλλική οικονομία έπαιζε εμπειριαλιστικό, αυτόνομο εμπειριαλιστικό ρόλο στην παγκόσμια κατάσταση είχε μια δεσπόζουσα θέση όπου διεκδικούσε ζωτικό χώρο απέναντι στον, αμε, στον αμερικανικό υπεργίγαντα έτσι mm -hmm. και σε οποιονδήποτε άλλον α, διεκδικούσε μερίδια στην παγκόσμια, στην παγκόσμια οικονομική πολιτική η μετάβαση σε μια κατάσταση εξαρτώμενης Γαλλίας έγινε με τον Πιτεράνο οικονομικά αυτό εκφράστηκε από το γεγονός ότι ενώ η Γαλλία ήταν πλεονασματική ασματική στα, στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές στο εξωτερικό της οζυγείο, mm -hmm. δηλαδή ήταν χώρα εξαγωγής κεφαλαίου καθαρής εξαγωγής κεφαλαίου ο, ο, ο Μητεράν την έκανε σε χώρα καθαρής εισαγωγής κεφαλαίου της τάξης του 3% στο καθαρίστο χώρο υπηρεών της, μικρό ποσοστό και η Ευρωζώνη την κατάντησε χώρα εξαρτώμενη από τις κεφαλαγορές σε αξία σε τάξη 15 με 17% του ΑΕΠ της. Από πού προέρχονται τα κεφάλαια από πού προέρχονται για τη γαλλική οικονομία από δύο πηγές. Ή από τις ΗΠΑ ή από τη Γερμανία. Και εκεί υπάρχει ένας ανταγωνισμός mm -hmm. Οι Αμερικανοί κλωνοποιήθηκαν στι κυβερνήσει της Γαλλίας από το Σαρκοζή και ο Ολάντ παιδί δικό του. Mm -hmm. Γι' αυτό η Γαλλία επακατά για όλου. Mm -hmm. λοιπόν, η Γερμανία, ο μεγάλος κερδισμένος σε αυτή την ιστορία, ήταν μια παρικμασμένη οικονομία μέχρι την Ευρωζώνη, μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Γιατί παρικμασμένη οικονομία. Γιατί με όρους σύγχρονη οικονομίας mm. δεν είχε δυνατότητα να διεισδύσει στην παγκόσμια αγορά και να, απο, και να κερδίσει μεγάλο μερίδιο. Γιατί, Γιατί βασιζόταν στο εξωτερικό τη εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή στι εξαγωγέ προϊόντων. Αυτό όμω, σε μια οικονομία. Ωστόσο σε μια οικονομία που η διεθνή δικτύωση, δικτύωση τη παραγωγή ε, ε, μεταθέτει την παραγωγή στην Ινδία, στην Κίνα, στο Pacific Rim όπω λέγεται στι χώρε αυτέ πολύ χαμηλού κόστου όπου φτιάχνουν πολύ υψηλή παραγωγής αξία ε, προϊόντα με πολύ χαμηλό κόστο μια τέτοια γερμανική οικονομία δεν θα μπορούσε να αντέξει. Ήθελε πάση θυσία ένα ζωτικό χώρο γύρω τη όπου θα, τις, θα ευνοούσε να, μετα, να γίνει από χώρα εξαγωγής προϊόντων σε χώρα εξαγωγής κεφαλαίων. Και αυτό το κατόρθωσε με το ευρώ. Από 3% εξαγωγή, καθαρή εξαγωγή κεφαλαίων, η Γερμανία έφτασε στο 35% λίγο πριν την κρίση, στις παραμονές της κρίσης, στις παρεφέσεις της κρίσης του 2009. Αυτό, γι' αυτό είναι κερδισμένη αυτή τη στιγμή. Το, το, το, το, το για πόσο, θα το δούμε στην πορεία και το τι θα γίνει. Έτσι. Η ελληνική οικονομία τώρα ήταν χώρα υποδοχή, καθαρή υποδοχή κεφαλαίων. Εξαμπανέκαθεν που λένε. Λοιπόν, με το ευρώ κατάντησε να εισάγει 98% σε καθαρή βάση 98% του αέπτης από το εξωτερικό. Είναι μια οικονομία παράσιτο. Μια οικονομία τελείω περιθωριακή και τελείω παρασιτική. Γιατί και το κεφάλαιο αυτά που εισέρχονταν, δεν εισέρχονταν για να κάνουν έστω, ας πούμε, παιδί μου, ε, ανάπτυξη τομέων mm. της παραγωγής. Όχι, ερχόνταν να κερδοσκοποιήσουμε με το δημόσιο χρέος, κατά κύριο λόγο, με τη χρήματα αγορά, τράπεζες και ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, και κατ' ελάχιστο με τα κίνητα, την αγορά κινήτων. που τώρα σήμερα βρίσκεται σε... Αυτή ήταν η όλη mm. φιλοσοφία του ευρώ και παραμένει. Mm. Και γι' αυτό τώρα φτιάχνουν τη δημοσιομενωμική συμφωνώ για να ελέγξουν αυτές τις ροές κεφαλαίων και να μην απειλούνται από οικονομικές πολιτικές που ενδεχομένως να δημιουργήσουν προς τα κόστη ή προς τα προβλήματα. Αυτό που κάνει ο Λαντ στη Γαλλία με το 1 εκατομμύριο και πάνω mm -hmm. είναι στην πραγματικότητα ένα μπάσιμο των Αμερικανών εναντίον της Γερμανίας. Δυσκολεύει πάρα πολύ το κομμάτι εκείνο της οικονομικής ολογιαρχίας της Γαλλίας που είχε δεθεί με τα γερμανικά συμφέροντα ή με τις τράπεζες ναι. και έτσι ευνοούσαν την επικράτηση του γερμανικού της γερμανικής Βότας. Ναι. Χτυπάει δηλαδή εκείνο το κομμάτι της άρρωσης τάξης στη Γαλλία, ναι. οικονομικά της άρρωσης στη Γαλλία, που από το Μεσοπόλεμο ναι. είχε δεθεί στο γερμανικό άξονα. Ναι. Είναι το ίδιο εκείνο κομμάτι οικονομικά και ταξικά αν θέλει και πολιτικά γέννησε το καθεστώ VC Μάλιστα. γέννησε πριν από αυτό το καθεστώ το, το, του φιλοφασισμού μετά το 1936 μετά την πτώση δηλαδή του λαϊκού μετόπου μετά αυτό γέννησε το καθεστώ VC ενάντια σε αυτό συγκροτήθηκε ο, το μπλοκ των τεγκολικών mm -hmm. και χτυπώντα αυτό, αυτό το μερί το, το μεράδι τη οικονομική ολυγαρχίας η οποία στήριξε λίγο πριν το Σουμάν και τον άλλον το γελίο όπου φτιάξανε την ΕΟΠΑ οπότε καλά κάνει ο Ολάντο θέλω να πω ότι αρεσάζεται στις αμερικανικές πλάτες κάνει αυτό το μπάσιμο για να μπορέσεις τώρα και προσπαθεί να ανατρέψει την ισορροπία έτσι ώστε Ά. να δημιουργηθεί ένα κομμάτι της άλλου τάξης της Γαλλία που είναι προσεδεμένο περισσότερο με τα αμερικανικά συμφέροντα mm -hmm. και να πάρει το πάνω χέρι απέναντι αυτό. Γίνεται να είναι μια διεξαγωγή του πολέμου. Mm -hmm. Ευνοεί καμιά από αυτές τις πολιτικές τον γαλλικό λαό, το γάλλο oh, εργαζόμενο. Τάξι, ναι, ναι, όχι ναι, όχι ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Φτώχεια τους εισορεύουν, mm -hmm. καταστροφή τους εισορεύουν. Mm -hmm. Απλά επειδή παίζεται αυτό το χοντό παιχνίδι και παίζεται και εσωτερικά σε κάθε χώρα. Και Γι' αυτό πρέπει να Βέβαια. Ότι ε, τα βάζουμε με ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά χρήματα, με δε, τους πλούσιους που δεν πληρώνουν τους φόρους ναι. ή δεν ξέρω ναι. τι ναι. τέλος πάντων. Θέλαμε να τα βάλουμε κάποιους που δεν είναι τα πατριώτες, την τα βάζαμε με τις τράπεζες. Ναι γιατί δεν χτυπάνε πούμε, την ΠΕΝΠΕΠΑΡΙΜΑ η οποία έχει τα δύο φορές το ΑΕΠ της, ε... εδώ κοντα, της Γαλλίας εδώ δηλαδή ο Γελιότητας δηλαδή ολοκλησκοινωνίζει να σώσουμε τη τις... συγκεκριμένη τράπεζα και... οι απλά δημιουργεί νέα κοινωνικά και οικονομικά στηρίγματα στις κορυφές της κοινωνίας του mm -hmm. στο ειλικαρχικό mm -hmm. οικοδόμημα έτσι ώστε να περάσει πιο εύκολα η Αμερικανοευρωπαϊκή συνθήκη συνένωσης τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία όπω αυτή τη ναι. στιγμή εξελίσσεται με τον Αμερικανικό. Και εδώ δεν βλέπει αυτέ τι ανατροπέ, το έχουμε ξαναπεί. Βεβαίω. Στο ελληνικό κατεστημένο. Βεβαίω. Το οποίο είναι μια μικρογραφία, αλλά νομίζω mm. ότι ε, ε, ε, ε, τουλάχιστον του τελευταίους δύο μήνε. Μα αυτό ακριβώ είναι εξελίσσεται... πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε για παραδείγμα. Μέρα, ε, ταχύς έχει λίγο πριν, πριν να το πει θα συνεχίσουμε αυτό μετά έχει ναι. μια σημασία να πούμε επειδή έχουν ρωτήσει για τον Παπα-Κωνσταντίνο πρέπει να το πούμε αυτό κοιτάξτε είναι στα πλαίσια εδώ τι γίνεται τώρα η προεκλογική περίοδο στην οποία θέλουν να μα βάλουν μέσα πρέπει να έχει δύο διαχαρακτηριστικά να συζητάμε ε, να συζητάμε για ανοησίε mm -hmm. έχουμε δεν έχουμε ανάπτυξη θα έρθει δεν θα έρθει mm -hmm. έχουμε πρωτογενέ έλλειμμα ή δεν έχουμε πρωτογενέ mm -hmm. πλεόνασμα και ανοησίε τι οποίε μετέχουν όλοι γιατί γιατί αντιμνημονιακοί είναι ένα προνομιακό πεδίο να συζητάνε λέγοντας «Θα δε δεν έγινε δύσκολο, ναι. έτσι. Ναι. Χωρίς όμως να μπαίνουν στα δύσκολα, ναι. έτσι. Και οι μνημονιακοί να παίζουν με τις προσδοκίες ενός ηλίθιου κόσμου ο οποίος πραγματικά έχει χάσει την ταυτότητά τους ως άνθρωπος. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και να ποντάμε να συγκρατήσουν κάποιο δυναμικό από την πλήρη διάλυση την οποία έχουν υποστεί. Ναι. λοιπόν αλλά δεν θέλουν να μπουν στην, στην ουσία το ζήτημα Για yeah. Γιατί τα φλέγοντα ζητήματα σήμερα είναι αφενός το χρέος άμα δεν μιλάς για το χρέος κολοκύθια με τη ρίγανη mm -hmm. και το ευρώ. Mm -hmm. Ειδικά τώρα με δημοσιονομικές συνθήκες <σχελίδι>, yeah. το μάτι θα έχουμε ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξη για την Ελλάδα από το Μάρτιο, 19 Δεκεμβρίου, ανακοινώθηκε ότι η χρηματοδότηση τελειώνει το Μάρτιο γιατί από το Μάρτιο και μετά αναλαμβάνει ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμός Στήριξη. Και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο είναι απαραίτητος όρος για να μπορέσει να περάσει από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Όχι Λεύθυν. μόνο να ενταχθεί και να ναι, Γι' αυτό κιόλα δεν μας βάζανε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη μέχρι σ' μπει σε εφαρμογή να, το να, Σύμφωνο. Αυτό τα ξέρει και ο τσίπρα όταν πρότεινε να γίνει ανα... ε, ανακεφαλοποίηση ε, ε, των ελληνικών τραπεζών και η εκπομπή από μέσω Ευρωπαϊκή Μαχανισμού. Λοιπόν, ακούσω. από εκεί και πέρα τώρα πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το πρώτο. Να. Άμα μιλάει για χρέο και για ευρώ, δεν λες τίποτα πολύ. Κορεύεις τον κόσμο. Mm -hmm. Και βεβαίω, όποτε στριμτούν σε μια χώρα η οποία σφαδάζει, διαλύεται και λέει θα φτιάξει μια επιτροπή, να αποφασίσει η πιο χρόνια. Αυτά είναι εντάξει, εντάξει, πάμε σε ένα καφενία να τα ε, συζητήσουμε ε, ε. μεταξύ αρακόμελου και κοκακόλας. Έτσι, τρελαφός. Να πετάει η ώρα. Ε. Λοιπόν, άμα δεν μιλάς για αυτά τα πράγματα δεν μιλάς για τίποτα. Ε. Το δεύτερο είναι, για να ικανοποιηθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα πρέπει όπως να πάνε. βγάλουμε και κανέναν σε σέντρα. Και βγάζουμε τον κακομμύρι. Ε. Ο οποίος ε. δεν είναι κακομίρι, κακομύρι, κρέμας όπως... θέλει, νά, στο σύνταγμα. Αλλά τέλος πάντων, γιατί το βγάζουμε για απιστία, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Πολύ τώρα λέει. Στην ναι. καλύτερη των περιπτώσεων. Ναι. Πρόσεξε όμως, βγάζουμε κάποιον ο οποίος είναι καραμπινάτα ένοχος, ε, εσχά της προδοσίας. Mm. Το βγάζουμε για απιστία. Ναι. Οπότε βολέψου ρε, μεγάλε με τη ρετσινιά που θα του κολλήσουμε διότι δεν μπορεί να το κινήσει κανένας. Ναι. Εντάξει, με, θα βγουν επιτροπέ, παρεπιτροπάτε και τα ρέστα και, και, ψάξουν, και θα βγουν νέα, ναι, ναι, ναι. αποχρώσει ενδείξει, ε, ε, ε, φωταγωγημένα σχήματα και όλα αυτά του κολλάμε τη ρητσιά και τελειώνει. Θα πάει στον Χάββατο να διδάξει ο κύριο. Ναι και δεν θα, θα ξαναύρει. Ή οπουδήποτε. Να ναι. Μπράβο. Λοιπόν, μεγάλο, και ταυτόχρονα ναι. με την παραπομπή αυτή εξασφαλίζονται όλα τα, όλο το άλλο το σκυλολόι των δοσιλόγων. Διότι. Τι γλιτών. Ναι, ναι, και θα σου πει ποια είναι τα εγκλήματα που έχουν παραγραφή το θέμα. ήδη το ψάχνουμε ωραία, να το να επιστρέψουμε πάνω σε αυτό για να το ολοκληρώσουμε. Ναι. Α να κάνουμε μια διακοπή για βελτιωτήσεων. Εσεί συνεχίζετε, μισό λεπτό δώστε μου, απαντάτε τι έγινε το 1995 στο Σαν Φρανσίσκο που αφορά σήμερα την Ελλάδα. Ναι. Προσέξετε, σαν Φρανσίσου θα σα λέω όχι να την Νική Αμερική γιατί βλέπω κάποιε περίεργε απαντήσει. Λοιπόν, στο 54.34 επάνω κενώ την απάντησή σα. Και αποστολή στο 54 -44. σε λέγω πάλι εδώ. Λοιπόν, Δήμη της Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, εκπομπή και ΑΕ. Το τελειάζε με, το... με το σχόλιο προηγούμενος που κάναμε, τον λόγοντερ. <laughs> ναι, αυτό <laughs> θα έλεγα τώρα ότι είμαστε σε γαλλικούς ήχους. <laughs> <laughs> <laughs> διότι ε, ταιριάζει με όλα αυτά που λέμε. Mm. Λοιπόν, αρχίες δύο και και έχουμε πολλά να πούμε. Θεωρώ <laughs> <laughs> <ότι> <laughs> ότι πολύ θεωρώ ότι ο μεγάλος χαμένος mm. της Ευρωζώνης είναι γάλι μεγάλη ναι. μεγάλοι χαμένοι δηλαδή θα, θα, θα την πατήσουν και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι η Ελβετία ετοιμάζεται στα γαλλοελβετικά σύνορα να βάλει ενισχυμένες φρουρές και ε, να τι, καταργήσει τι, τη φο... βίζα φοβάται τους Γάλλους που θα ε, τεράστιες μάζες Γάλλων ε, που θα έρθουν σαν μετανάστες, μετανάστες Ελβετία. στην Ελβετία να ε, το δούμε και αυτό γίνονται κα... Εντάξει, καταπληκτικά ε, πράγματα η εκτίμησή της είναι ότι θα, θα υπάρξει mm -hmm. ένα τεράστιο μεταστατικό κύμα ναι. Στη Γαλλία οπότε για Γαλλία που να πάρεις τις γαλλικές αντίλες. Ναι, στην Ελβετία. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, και αυτοί στην Ελλάδα. Από να, <laughs> ε, λοιπόν, να τα δούμε όλα. Ε, να για δουλειά. Ε. Αναρωτιέμαι η βγει, τα έχει τους Πακιστάνους. αν έρθουν οι και Γάλλοι με τα με όσους, με όλους που δεν την πληρώνει δεν κανένα είναι το εξή τώρα ο Βασιλικός θα πάει για πιστεία ναι. αν θα πάει αν θα πάρει τον το αυτό Σταθμόν τον έχουν αναλάβει και έτσι θα ξεχαστούν πρώτον mm. το μεγάλο σκάνδαλο της ε, στατιστικής υπηρεσίας η οποία βεβαίως κατά περίεργο τρόπο παρά το γεγονός ότι ο σύλλογος εργαζομένων της Ελστατ έχει προσφύγει στον εισαγγελέα του Αρίου πάγου έχει κάνει προσφυγές, έχει κάνει εξώδικα στη διοίκηση κτλ. για ατασταλίες απίστευτες εκφοβισμού εργαζομένων Δηλαδή μιλάμε για μαφιόζικη δράση ναι. μέσα στην Ελστάτ, καθαρή μαφία δηλαδή, παρά το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί ακόμη και επιστημονικά ότι αυτός ο κύριος έχει, ο κύριος Γεωργίου εννοώ, και το Ιση του, ναι. που τον έχει ορίσει εκεί πάρα και όλα αυτά τα πράγματα, έχει κάνει απίστευτε λαθροχειρίες στα στοιχεία και στον τρόπο που εκθίδει στοιχεία ιδιαίτερα του, ιδιαίτερα του ελλείμματος, παρόλα αυτά κάνουν και το χαϊδεύουν. Αμέσως προϊστάμενος του ήταν ο κύριος Παγκοσταλίνου, αν δεν το ξεχνάμε, ήταν η προσωπική του επιλογή με καθότι μετά την υπόδειξη της Τροϊκας. Τον απλό και παρά τις καταγγελίες, τον στήριξε η κατασύνηση. συγκεκριμένα του κυρίου α, του Διευθυντού της Eurostat, να. Γερμανού, α, αν θυμάμαι καλά, Ράιχ λέ, ε, λέγεται. Δεν θυμάμαι καλά να. το όνομά του, μπορεί να κάνουν λάθος συγγνώμη για την παραπίσση του νόματος. Λοιπόν, ε, το ξεχνάμε αυτό, το βάζουμε στο mm. αυτό το πράγμα. Mm. Κανένα δεν θίγεται από αυτήν την ιστορία. Άλλωστε όπω μα είπε και η κυρία Γιώργαντα, μα είχε επιπαλαιότερα η κυρία Γιώργαντα που κατέθεσε στην οικία επιτροπή τη Βουλή, δεν ενδιαφερόταν κανένα βουλευτή. Κανένα βουλευτή. Συμπολίτευση ή την πολιτική. Καλά συμπολίτευση, καλά. Να, Γιατί της. να αδιαφερθεί. Είχε εκεί ναι. του οικονομικού δολοφόνου, α πούμε, μέρου του Πασόκ που τη αφισβήτησαν και το τη. Είχε το μέγα αυτόν φωτεινό έτσι, το κύριο, πώς το λένε εκεί Μαριγκιόλη, πώς το λένε όχι, συγγνώμη, καίω, όχι. κανένα λάβος ε, ο βουλευτής που ήταν εκ Θεσσαλονίκης ο... ανεμιγμένος στα συνδικαλιστικά των εφοριακών ε, ναι. ξέρει τι σημαίνει ο... αυτό ε, θα το, το έχω μέσα στο μυαλό η αγορά ποιον, Η αγορά λέει ναι. θα πω την η αγορά το λέει, δεν το λέω εγώ η αγορά <laughs> που ήξερε πως κινούνται τα κομματικά ταμεία ναι. έλεγε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας εξασφάλιζε το 60% του κομματικού ταμείου mm -hmm. και το άλλα 40% η εφοριακή του κόμματος. Mm -hmm. Και για τα δύο κόμματα εξουσίας. Η εφοριακή δεν είναι να μαζεύουν χρήματα για αυτό. Ναι, για το κομματικό ταμείο εννοώ. Ε, για όλα τα ταμεία. Λοιπόν, και ο κύριος ναι. Βούρτσα που ήταν αυτός ο Υπουργός Εργασίας. εργασίας, ο υπουργός εργασίας. που Ήταν πρώην συνδικαλιστικός τέλος της Δημοκρατίας στους εφοριακούς. Mm -hmm. Όπως και οι συνδικαλιστές, mm -hmm. οι πρώην συνδικαλιστές εφοριακοί που γίνανε βουλευτές και υπουργοί μετά το Πασόκ. Mm -hmm. Ξέρουν πολύ καλά για το τι σημαίνει κομματικό ταμείο και ενίσχυση με μαύρα από το κύκλωμα των εφοριακών που τα πέρανε χοντρά. Mm -hmm. Έτσι λέει η αγορά. Mm -hmm. Και η αγορά συνήθως πέφτει μέσα. Παναδημάτη mm -hmm. δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά τα ξεχνάμε, ναι. θα βγάλουμε τώρα και ένα πόρισμα που θα λέει ότι για ζητήματα, για παράδειγμα, διασπάθησης δημοσίου χρήματος ή οτιδήποτε άλλο που αφορά την υπουργική του δράση θα, το, θα παραγράφονται mm -hmm. οπότε παραγράφονται και τα αδικήματα τα οποία έχουν διαπράξει ανάλογοι υπουργοί με τον κύριο Παππογκυσταντίνου, τον κυβερνήσεων αυτών, ναι. συν τους πρωθυπουργού φυσικά. Ναι. Και έτσι με δεδικασμένο την παραγράφη, άντε μετά να κυνηγήσεις εσύ αυτούς που θέλεις να κυνηγήσεις mm. ως αντιμνημονιακό κόμμα ενταγμένο στο συγκεκριμένο κοινοβουθικό πλαίσιο το σημερινό οπότε κλείνει αυτή η υπόθεση κλείνουν mm. με αυτή την ιστορία mm. μια ρετσινιά mm. σε κάποιον ο οποίος δεν έχει πολιτικό μέλλον έχει τελειώσει το πολιτικό του μέλλον mm. εδώ και δυο εκλογές εκλογές αναμετρήσεις mm. ο οποίος έχει, ίδια, έχει, έχει φύγει για το εξωτερικό mm. έχει και το είναι μια αρετσιμιά, δεν μπορείτε να το καν το το επαγγελματικό του συμβόλο το είχε εκτελέσει. Ακριβώς, έτσι αλλιώς για αυτή τη δουλειά τον είχαν. Λοιπόν, άντε να ρίξουν και καμία δεξιά σε κανέναν άλλον τέτοιο τύπου. Λοιπόν, εδώ δεν τόλμησαν ούτε καν να συλλάβουν τον για τι μεγάλε μίζες που πέσανε την εποχή του Σαχατζόπουλου που είχε και την υπογραφή του Παπαντονίου. Και συνήτη βεβαίω. Και έξω στο δουλάκι μετά. Τα ξεχνάμε αυτά. Ούτε αυτούς δεν διέταξαν προ ανάκριση Βεβαίω όλα αυτά είναι προς Θεού ας πούμε, ειδικά για το πρωθυπουργός, το Πρωθυπουργό, δεν δικάστηκε σε αυτήν την χώρα. Λοιπόν, τελευταία πρωθυπουργή που δικάστηκε σε αυτή τη χώρα είναι οι πρωθυπουργοί της κατοχής. Και παλιγόν τους βγάλουν και, ναι. και πατριώτες. Λοιπόν, και έτσι θα ξεχαστούν αυτά τα πράγματα. Αυτά, για να σημειώσουμε αυτό που λέγαμε εδώ και μήνες, ότι στείνεται ένα σκηνικό όπου θα ξεπληθούν άπαντες. Γιατί μέσα στο υπάρχουν κοινολογικό πλαίσιο το οποίο μα έχει, μας έχει φορέσει μεταπολίτευση και που σήμερα βλέπουμε την πιο ακραία του, εκχυδαϊσμένη συνέπεια, δεν μπορεί να κυνηγήσει αυτού που πρέπει να κυνηγήσει σύντο γεγονό του φορά τις δεσμεύσει, τι οποίε εντό του συγκεκριμένου πλαισίου δεν μπορεί να τι αποτρέψει, δεν μπορεί να τι ξεκινάει από τον ελληνικό λαό. Mm -hmm. Γι' αυτό πρέπει να πάμε σε πρωτογενή μου φυαίου όπου ο ίδιος ο λαός ξαναγράφει το δίκαιο που τον αφορά από μηδενική βάση Και εκεί δεν θα ισχύει ούτε παραγράφει ούτε τίποτα. Και μάλιστα ειδικά για το δημόσιο χρήμα, ο, ουσιαστικά θα, όχι ουσιαστικά, θα πρέπει και τυπικά να ισχύει το αναδρομικό. Mm -hmm. Η αναδρομική ισχύς. Διότι κοίταξε να δεις κάτι. Δεν μπορείς να είσαι εν ζωή πολιτικός. Βεβαίως εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δικάζεται και ο πολιτικός που έχει απέλθει του μάταιου του ναι. κόσμου ναι. διότι με συγχωρεί όταν έχεις διαπράξει εγκλήματα ενάντια στη χώρα πρέπει να ισχύει αυτό που είχε πει ο δικητής στόλου βασιλόφων βέβαια, mm. Νάβαρχο, Σακελαρόπουλος όταν είχε πάει στην Αλεξάνδρεια που έλεγε αυτόν τον, τον, τον κέρατά, έτσι το γράφει ο, Σεφε, ο Σεφεριάρης κοινός Σεφεριάρης ναι. ναι. στο προσωπικό του ημερολόγιο, λέει αυτόν τον κέρατά εννοώντα το μεταξά όταν γυρίσουμε στην πατρίδα θα πρέπει να τον ξεθάψουμε, να τον στήσουμε στον τοίχο και να το εκτελέσουμε. Mm -hmm. Αυτό πρέπει να ισχύει για όλους τους πολιτικούς. Για τελέσσαντες πολιτικούς αυτό. σε κυβέρνηση. Mm -hmm. Διότι είναι, είναι το κοινό περδικαίου αίσθημα. Yeah, yeah. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι. Yeah. Δεν είναι ένα, άλλο ένας άνθρωπος μεμονωμένος πολίτη που τέλος πάντων με παιδί μου δεν δικαίωται που λέμε τα θάνατο. Για το πολιτικό δεν ισχύει αυτό. Γιατί γράφει ιστορία. Θέλει, δεν θέλει. Mm -hmm. Και αυτή η ιστορία βαραίνει. Βαραίνει στις mm -hmm. που έρχονται. Εντάξει. Και δεν μπορεί να τα αφήνει σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και στην, στα εγκλήματα, στα πολιτικά εγκλήματα που διαπράττουν ενάντια στη χώρα πρέπει να, έχουν, να υπάρχουν αναδρομική ισχύ. Φίλε μου θα ψάξω μέχρι τετά τη γενεά να δω τι έγιναν τα λεφτά. Γιατί πώ να το κάνουμε. Και γι' αυτό θα, δικαστείς. <συσχελίου> <Χ>. θα δικαστεί. Και βεβαίω επειδή δεν μπορεί να γίνει δίκη πεθαμένων, έτσι, τουλάχιστον να δικαστεί από την ιστορία. Να πρέπει να ξέρουμε δηλαδή ποιο είσαι και τι έκανες όχι να μου φιλάνε τώρα ας πούμε για παράδειγμα ακόμη τα αρχεία του Ελευθερού Βενιζέλου για να μην ξέρουμε πόσο κάθαρμα ήταν και πόσο πράκτορα των Βρετανικών συμφερόντων mm -hmm. και τα κρύβουν ακόμη τα αρχεία στους Υπουργείο Ιστορικών και τα κρατάνε κρυφά για να μην γίνονται μελέτε, yeah. ιστορικές μελέτες δηλαδή που αποδε... αποδεικνύουν δράσεις συγκεκριμένων πολιτικών παραγόντων για το, για το δράμα της Ελλάδα όπως έχει τελειώσεις τώρα τώρα εδώ είναι η πούμε, για κάποιος που με ρωτάει για τον Λεφρυντζέλο mm. λοιπόν αν και τα ξέρουμε δηλαδή και από τα ξένα αρχεία ξέρουμε δηλαδή πρέπει να πατήσεις ε? στο Στο εύκολα είναι πολύ χρόνο παρεπιπτόντως επειδή λοιπόν η αυτό το σκηνικό θα μας βομβαδίζουν από τη μια ανάπτυξη μια ανάπτυξη mm. τρέχει και ας πεθαίνει mm. ο κόσμο δηλαδή. καλά είναι μια συζήτηση τώρα αυτή λοιπόν, είναι... και από την άλλη θα κάνουν τώρα... Ποια είναι η λίστα, σε ποια είναι η λίστα εντάξει ο παπα Κωνσταντινού Στην αλφα λίστα, στη βίστα ή στη γάμα λίστα. Να. Εντάξει. Θα μας, θα μας τρελάνουμε τις λίστες. Mm -hmm. Λοιπόν, και τις δίθενες, ποράνε κρατικές επιτροπές, δίθετες... Και το, το πώς χειρίστηκαν άλλες χώρες τέτοιου είδους. Βεβαίως, λίστες. ναι. Οι λίστες. Και πώς λειτουργούν τα κράτη. Λοιπόν, αν θέλουν βέβαια να τους βρουνε πανεύκολο, τις παίρνουν από τις τράπεζες και ξέρουν πολύ καλά ή ναι. αν από τι τράπεζε έχουν πρόβλημα ή καθυστερούν που κάλλιστα βγαίνουν ναι. αύριο με προεδρικό διάταγμα όταν κάνουν με, με νόμο με προεδρικό ναι. διάταγμα ναι. και καταργούν ναι. του offshore ναι. τώρα εδώ τα προεδρικά διατάγματα είναι για άλλε καταστάσει καταργούμε του offshore και θα δείτε ναι. και πότε βγαίνουν τα λαγουδάκια από τι ε, τρούπε ναι. και εκεί βλέπουμε πραγματικά ποια είναι τα περισσογειακά στοιχεία έγιναν πολιτικών ή και μη ή και του εγκληματικού κυκλώματο που λειτουργεί και κυριαρχεί στη χώρα ναι. πολύ εύκολα ναι. τι θέλουμε του σε τι εξυπηρετούν οι όσο, αν θέλετε οικονομικά τη χώρα, πού την εξυπηρετούν, σε τι τι βολεύουν, σε τι συνεισφέρουν, άδερφε. Λοιπόν, γι' αυτό να σταματήσω το κοροϊδί Λοιπόν, και τελευταία βεβαίως θα μας ξεπετάγονται, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, κινήματα, έτσι, το οποίο βεβαίω θα ανασάρονται με νέο πατριωτικό δημοκρατικό αριστερό υπεραριστερό υπερκινητικό δεν ξέρω τι άλλο κίνημα δημοκρατικό, το οποίο δημοκρατικό. θα εκλέγουν προέδρους αντιπροέδρους γραμματείς και φαρισσαίου ναι. αλλά από μέλη μηδέν θα γεμίσουμε από και αξιωματούχου mm -hmm. μέλλοντες νυν και παρελθόντες οι οποίοι όλοι θα κάνουν την κίνησή του να ενταχθούν σε κάποιο εκλογικό σχήμα προκειμένου να δώσουν τη μάχη υπερπίστεω και πατρίδο για μια εκλογική εδραίωση του ναι. Λοιπόν, και θα μα πλασάρουν τον εαυτό του ω λύση τη στιγμή που δεν έχουν να πούν απολύτω τίποτα για τα φλέγοντα ζητήματα τη χώρα. Και τα φλέγοντα ζητήματα τη χώρα είναι τι κάνουν για το χρέο και τι κάνουν με το ευρώ. Mm -hmm. Γιατί αν δεν απαντά εκεί και δεν απαντά με τον εθετικό τρόπο, δηλαδή όποιο σήμερα δεν λέει εθνική και νομισματική κυριαρχία, είναι το ίδιο ή αν θέλετε, το ίδιο προδότης με τους δοσύλλογους. Το ξέρει το ξέρει. Έχει συνείδηση δεν έχει συνείδηση αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί δεν μπορεί να πεθαίνει λαός ολόκληρος. Να πεθαίνει. Και τώρα εδώ δεν είναι μια θεωρητική δυνατότητα, όπως το έζητάγαμε πριν δύο χρόνια. Ναι, σωστό. Μια θεωρητική δυνατότητα είναι, είναι το θεωρητικό. βιώνεις καθημερινά. Και εσύ ταυτόχρονα λες ξέρεις τι γίνεται δεν μπορώ να τοποθετώ Ή όπως λέει το κουκουέ εγώ θα το απαντήσω όταν έρθει στην εξουσία Τρία πουλάκια κάθονται και ο Νικόλος κατέρει Όταν οριμάσει ο λαός Οριμάσεις ο λαός ναι ο ναι. ναι. ναι. Πρέπει να οριμάσει ο λαός ε... Γιατί οι άλλοι είναι οριμασμένοι ε... από το λίγο, Είναι σημαντικό ναι. αυτό Είναι παράμετρος είναι για οτιδήποτε Για οποιαδήποτε αλλαγή είναι η ορίμανση του λαού Είναι σημαντικός πάντα ναι, ναι. Άμα τους βλέπεις και ως έχουν οριμάσει αυτή, λες πάμε να φύγουμε Λοιπόν αυτό το παιχνίδι θα παιχτεί από εδώ και uh -huh. Ε, Είναι στο χέρι να τα σπάσουμε όλα αυτά. Πρώτον, να είμαστε επαγρύπνιση. σε επαγρύπνηση. Σε επαγρύπνηση. Δεύτερον, να ενημερωνόμαστε σωστά. Και όχι κάθετε και λίγο ότι βλέπουμε στο ίντερνετ ή ποια είναι ταυτή μα. Α, γιατί δεν yeah. πάμε και με αυτού. Yeah. Γιατί το τι απαταιώνα έχει να κινηθεί αυτή τη στιγμή uh -huh. προκειμένου μέσα στο χάος και τη χάβρα uh -huh. και στην, στην αποδιάθρωση, αποσάθρωση του πολιτικού συστήματο να κερδίσει και αυτό το κατητή του, για να το διαπραγματευτεί μετά με την εξουσία, θα είναι το ομερό. Θα είναι το ομερό το αλλησβερίς. Όχι με τις προηγούμενες γελογίες. Δεν θα μιλήσει με τίποτα αυτές τις γελογίες. Λοιπόν, γι' αυτό να είμαστε έτοιμοι να κατανοούμε ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Γιατί θα βγουν πολλοί για να πουλήθει ο κόσμος. Θέλει πολλού προοδότες για να πουλήθει μια χώρα. Και, να και, υπάρχει και υπάρχει. για να μπορεί η προδοσία να είναι ε, και νομότυπη δεν μπορεί μόνο με του κυβερνώντε. Θε και αντιπολιτευόμενου προεδότε. Mm -hmm. Αλλιώ δεν μπορεί να έχει νομότυπη προδοσία ή να φαίνεται τουλάχιστον νομότυπη προδοσία. Και έτσι λοιπόν θα φανεί στον νόμου για παράδειγμα ο κ. Καμένος που ζητάει δράση για ένα πατριωτικό δημοκρατικό τόξο. Τι είναι αυτό. Πρώτα να μα απαντήσουμε ποιο θα είναι το βέλος να το απαντήσουμε εμεί ποιο θα είναι το τόξο. Πέρα όμως από αυτό ζητάει τώρα αυτό που υποτίτει του πρότεινε υποτήτει, του πρότεινε το ΕΠΑΜ προκλοϊκά ισότυπη λέει συμμαχία yeah. δυνάμεων ανεξαρτήτους καταγωγή. χέρδι τι κάνετε καλωσία της δηλαδή τη γη εδώ Ελλάδα yeah. ένα δεύτερον τι έκανε αυτό για να το πρόθεισε τόσο καιρό yeah. και όταν το προτείναμε εμεί, γιατί αυτός προτίμησε αυτού που τώρα του φύγανε έναντι όλων των άλλων που του λέγανε ισότιμη συνεργασία, δεν θέλουμε έδρε κοινωνιστικές, ισότιμη συνεργασία όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη. Αλλά σε αυτούς που, που, που το μόνο τους πρόβλημα ήταν να βγουν εκλογικά. Είτε ανήκαν στο κόμμα του, είτε μπήκαν υπό την εμπέλα του, του, του κόμματος τους. Έτσι θεωρεί ότι γίνεται συμμαχία. Και τέλο πάντων και λέγει για μια που θα δοκιμαστεί στη μαζική πολιτική δράση. Πολύ ωραία. Τότε μπορεί να μα εξηγήσει γιατί εκεί πέρα που υπήρχαν συνεργασίε ανάμεσα στο ΕΠΑΜ και σαν νομαρτιακέ των Ανεξών των Ελλήνων έκανε τα αδύνατα δυνατά οι κεντρικοί κομματάρχε του να τη διαλύσουν με προσωπική παρέμβαση και του ίδιου να διαλυθεί έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία δυνατότητα μαζικής πολιτική δράση που να συμμετέχουν δικέ του δυνάμει. Τι κρύβει πίσω από αυτό. Φοβάμαι να. ότι αυτό που κρύβει είναι το γνωστό. Θα βαφτίσουμε το ψάρι κρέα συγγνώμη ανάποδα, mm. το κρέα yeah. ψάρι όπως στο μεσαίωνα η καλόγερη για να αισθανόμαστε ότι κάνουμε ε, το πατριωτικό μας καθήκον. Δηλαδή θα βαφτίσουμε αφιλεγόμενες προσωπικότητες μεγαλοπαράγοντες ή μικροπαράγοντες περιφερόμενος από εδώ και από εκεί. Mm -hmm. Παλιούς συμβούλους του Παναδρέου που τώρα ανακάλυψαν το πατριωτικό μας καθήκον χωρίς να έχουν το αίσθημα ή το ανάστημα για την οικοδίκη άλλωστε οι οποίοι, συγγνώμη για τους χοντούς, αλλά μιλάμε για το πολιτικό ανάστημα του ναι. λοιπόν, ε, οι οποίοι δεν έχουν ούτε καν το, το, τη θέληση να πούν ότι εφόσον διεκδικώ την εθνική μου κυριαρχία δεν μπορεί αυτό να συμβαδίζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και το Ευρώ. Δεν γίνεται είναι ασύμβατα πράγματα αυτά mm -hmm. δεν μπορώ να έχω εθνική κυριαρχία και να είμαι φόρο υποτελής στο Σολτάνο δεν γίνεται ρε παιδιά δεν γίνεται. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν ταιριάζουν. Δεν κολλάνε. εκτό τους κανείς απατεώνας. Όπου βεβαίως σε αυτή την περίπτωση όχι κολλάνε. Λοιπόν, θα τους βαφτούσουμε πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις. Θα κινηθούμε στο παρασκήνιο να μοιραστούν μεταξύ μας την πιθανότητα των ευρών και, του, α, και των ηλιθείων όπως τους θεωρούν ψηφοφόρου που θα μας ψηφίσουν να. θα δημιουργαστούν μεταξύ μας και θα εμφανιστούμε στο νέο κοινοβούλιο ως καθοριστικός παράγοντας του αμερικανικού μπλοκ που θα συνεργαστεί ή θα διαπληκθεί με το μπλοκ του ευρώ. Mm. Δεν είναι και ο πανικός του κ. Καμένου μετά τις αποχωρήσεις. Δεν με αφορά. Εμένα δεν με αφορά. Αλλά, δεν δεν είμαι στο, πω... στο κόμμα ε, του. Κατά πω πίσω από μια πρόταση. Έτσι, την οποία όταν την ακούει κάποιο μη υποψιασμένος δεν έχει όλη την ενημέρωση τη φαιρική ούτε θα, τον σκώ, θα σου πω ένα γράψιο παράδειγμα ναι. Θα σου πω, στην Real News που την δημοσίευσε την δική του πρόταση ναι. λέει Το, στο πατριωτικό δημοκρατικό τόξο έχουν θέσει ισότιμα και ανεξάρτητα ιδεολογικών διαφορών όλα τα διμνημονιακά κινήματα και κινήσεις πολιτών που αποδέχονται τις αρχές της ισότητας της ονομίας και της δημοκρατής αν ούτε τις δέχτηκε ο κ. Καμμένος αυτές τις αρχές για να τις ζητά από τα υπόλοιπα κινήματα δεν τις εφαρμοζόταν στο κόμμα του mm -hmm. γιατί αν το έχεις εφαρμοστεί στο κόμμα του δεν θα υπήρχε κανένας μανόλης, κανένας κουίκ, κανένας μπήξε, κανένας δείξε ούτε σαν βουλευτής ούτε σαν ηγεσία γιατί ο κόσμος από κάτω δεν είναι τόσο χάζος χα... τόσο... όσο τον περνάνε mm -hmm. και βεβαίως ο κ. Καμένος το μόνο που θέλει από τους ψηφοφόρους του και τους του είναι να κάνουν like στο facebook δεν κάνει, δεν θέλει τίποτα άλλο. Δεν έχουν λόγο στη διαμόρφωση πολιτική. Αυτό έχουμε δει. Λοιπόν, πώ το ζητά από του άλλου. Και να σου πω για κάτι άλλο. Όταν τους ζητάγαμε εμεί να λέμε ισότιμα και ισόνο και με ισοτιμία και ισονομία σε κοινό ψευδό δέλτιο και όποιο βγάλει ό,τι μπορεί. Δεν θέλουμε κανένα πουσάρισμα από κανέναν. όπως δεν θέλουμε και να δώσουμε και εμεί σε κανέναν άλλο πουσάρισμα. Γιατί το μας μα είπε ή υπό την ομπρέλα μου ή στον δρόμο. Τι ακριβώς εννο, εννοούσε τότε. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία για την αποκατάσταση τρίτο, της Στριχτής Σουδάν. Στην βάση ποιας πολιτικής συμφωνίας mm. να πάμε να κάνουμε ημικύκλια και... Ξέρετε πώς το ονομάζετε τώρα δεν λοιπόν, Σε ποια πολιτική συμφωνία έκφραση. Με ποια πολιτική συμφωνία Κοίταξε θα το δούμε γιατί θα έχει συνέχεια ο κ. Καμάνους όπως ξέρει και όπως είναι έχουμε πολύ, πει. Είναι πολύ απλό. Λέω το εξή. Εάν έχουμε. Εάν ε, πούμε. Με αφετηριακή βάση. Mm -hmm. ε, όποιος παλεύει, η Εθνική κυριαρχία, νομισματική κυριαρχία, mm -hmm. όλοι μαζί, να δοκιμαστούμε πρώτα στη μαζική πολιτική δράση, όπως έλεγε και ο Σκαμένος, ενάντια στο κατοχικό καθεστώς. Γιατί εκεί φαίνεται ποιο είναι ο καθένας. Mm -hmm. Να το βράσω εγώ, όταν είναι κάποιος επώνυμος, και μου φορτώνει στην πλάτη, ενώ δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην κοινωνία. Να τον βράσω. Mm -hmm. Να αποδεχτεί ο καθένα μα, όλοι μα και ο καθένα ξεχωριστά ότι είμαστε στρατιώτες αυτές τη υπόθεση και τις ιδέα και όχι αριστίν διν στρατηγοί. Mm -hmm. Εντάξει. Και έτσι δημιουργούνται πραγματικές πραγματικέ συμμαχίε πρωτοβουλίε. Εάν έχει αυτό η υπόψη του, εδώ είμαστε εμεί. Θα συμμετάχουμε ενεργότατα. Ενεργότα, oh, yeah. βεβαίως Βεβαίω και αποφασισμένα. Αλλά με αφιτηρία αυτό. Γιατί όποιο δεν θέλει την εθνική και νομισματική κυριαρχία τη χώρα του, είναι συνοδοιπό των δοσυλλόγων. Δεν έχει καμία δουλειά με πατριωτικά και δημοκρατικέ κινήσει ή με μέτωπο αυτού χαρακτήρα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το ζήτημα. Mm -hmm. Δεν μπορούμε να το ξεκαθαρίζουμε στην Ιταλία. Να το ξεκαθαρίζουν οι Ιταλοί στην Ιταλία, οι Ισπανοί στην Ισπανία, οι Πορτογάλοι στην Πορτογαλία. Πάνε το ξεκαθαρίσουν τώρα και οι Γάλλοι. Mm -hmm. Λοιπόν, απέναντι στη δικιά στον Ολάν και στην Ελλάδα να το κάνουμε του μπεκύψιλο κομμένο. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Μια ζωή στην, απο, στην απομάσα είμαστε Αλλά έλεος τα παιδιά Κάποτε πρέπει να αποκτήσουμε για μια αξιοπρέπεια Δεν μπορώ να συζητήσω με κανένα Δεν έχω κανένα περιθώριο να συζητήσω Με κανέναν που δεν θέτει ή δεν ξεκινά Από μια βασική αφετηρία Θέλω την εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία της χώρας μου και θέλω την νομοθετική κυριαρχία τη χώρα μου. Διότι χωρί αυτήν δεν μπορώ να διεκδικήσω δημοκρατία, mm. ανεξαρτησία, κυριαρχία για το λαό μου. Ωραία, είναι άρρηκτα δεδομένα. Απάντησε σε παρακαλώ σύντομα, γιατί έχουμε φύγει από το χρόνο, τι έγινε το 1995 στο Σαν Φρανσίσκο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι απαντήσει δώθηκαν. Δεν έχει δοθεί καμία σωστή. Δόθηκαν <laughs> όμω απίστευτα. Θα στα διαβάζω Λοιπόν, το 1995 <laughs> στο, στο ξενοδοχείο <laughs> Φέμων στο Σαν ναι. Φαντζίσκο οποιοδήποτε ξέρει από το Σαν Φαντζίσκο για το συγκεκριμένο εξοδοχείο ξέρει ότι για να μείνει κανείς ή αν έχει την οικονομική δυνατότητα να μείνει στο φέμων mm. ε, ανήκει στην πολιτική και οικονομική ελίτ mm. ε, του κόσμου Μάλιστα Λοιπόν έγινε ένα συνέδριο mm. το συνέδριο αυτό αφορούσε την ε, μελούμενη παγκόσμια οικονομία και κοινωνία mm. συμμετείχε ε, ένας από τους, ε, ένας από τους ε, Συνδιοργανωτές ήταν ο κύριος Μιχαήλ Κοπατσόφ και το ίδρυμά του yeah. μαζί με την κυρία Θάτσα τον κύριο Μπούς, τον κύριο Τόνι mm. το όλα τα καλά παιδιά της αυτού, μαζί με το Bill Gage, mm. τον Bill Gates, τον Αθέν Τσάπουλο, mm. μεγάλος επιχειρηματίας, ιστορίες και μεγάλο τραπεζίτες. Yeah. Αυτοί λοιπόν συσκέφτηκαν σε διάφορα τραπέζια άλλο οι πολιτικοί, άλλο οι επιχειρηματίες, άλλο οι ιδεολόγοι όπως ο Ντόναλτσα, yeah. ιδεολόγος. Υπήρχαν τράπεζε συζήτησης, οπότε ναι, ναι, διάφορες. Ναι. Όπου όλοι συνέκλυναν στο γεγονός, mm. αυτό που του έβαζαν οι επιχειρηματίες είναι το εξή, ότι οι επιχειρηματίες τώρα δεν είναι επιχειρηματίες, επενδυτές ή και τεραστίων περιουσιών που είχαν γίνει από μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και όλα αυτά. Αντιστοιχούσαν μεγάλες πολυεθνικές. Mm. Αυτοί λοιπόν έβαλαν το εξή. Εγώ θέλω ένα 20% του πληθυσμού για να λειτουργήσω. Mm. Το υπόλοιπο 80% μου είναι βάρο. Δεν ξέρω τι αν το κάνω. Οπότε έχουμε το συσχετισμό αυτό του 20ου Και λέγανε λοιπόν οι άλλοι πολιτικοί. Ναι. Λέγανε έχουν δίκιο. Καθότι με τη σύγχρονη τεχνολογία, για παράδειγμα έλεγε ο κύριος της Apple, ο οποίος ήταν και πολύ φιλάνθρωπος. Ξέρετε ναι. που πέθανε. Ως Το καθήκον αυτό. Ναι. ναι. Το, όλοι βγαίναν και λέγανε, Ναι, εντάξει. Όλοι μεγάλοι φιλάνθρωποι. Έχω, λέει, απασχολώ μερικές εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους. Από αυτούς, με το 20% από αυτούς, μπορώ να δουλέψω την επιχείρησή μου και να παράγω κέρδη για την επόμενη δεκαετία. Του υπόψης θα τους κάνω. Να. Τους κρατάω όμως, uh -huh. γιατί εάν τους αμολύσω εγώ, όπως και τους αμολύσουν οι λιπόλοιποι, θα, θα δημιουργηθεί μια τεράστια μάζα, ένας 80% του πληθυσμού, οι mm. οποίοι θα mm. χειμήξουν mm. ασφανά. Mm. Ζωντανός. Mm. Έτσι ήταν αυτός ο φιλάνθρωπος. Mm. Αυτός που προσφέρει πάρα πολλά... Κρατούσε τις πολλά. κοινωνικές ισορροπίες. Mm. Mm. Λοιπόν, και λέει, ενώ κάνω τη δουλειά μου του τους 20, τους 100, άλλους 80, τους θέτω, 80, yeah. αυτούς για να μπορέσω ε, να κρατήσω τις δυνατότητες να ζω κι εγώ σε αυτήν την κοινωνία. Mm. Λοιπόν, η πολιτική που ήταν πολύ πιο έξυπνη μαζί με τους ναι. που είναι πανεπιστημιακοί στα κόλπα πρώτα είναι το εξής για να κρατήσουμε λοιπόν τον 80% του κόσμου mm -hmm. και μάλιστα ένας από αυτούς ο κ. Γκορπατζόφ η Δήμον επί του θέματος Πώ καταραίει και πώ διαλύεις μια κοινωνία ολόκληρη Η Δήμον είπε το εξής για να κρατήσεις το 80% αυτό σε πειθαρχία σε κοινωνική πειθαρχία θα πρέπει να εισαχθεί ένας νέος τρόπος ε, επικοινωνίας. Οι επικοινωνιολόγοι που συμμετείχαν τον ονομάσανε τιτιτέιμεντ. Είναι ένας νεολογισμός, ένα νεολογισμός στα ελληνικά που είναι ε, μια σύνδεση του τίτς που σημαίνει είναι σε αργό το στήθος, ναι. το γυναικείο στήθος, έτσι; ναι. Λοιπόν και entertainment που σημαίνει διασκέδαση. Ναι. Δηλαδή θα φτιάξει ένα νέο σύστημα πνευματική αποχάγνωση που λέγεται detailment, που ξεκινάει από την παιδεία που αφήζει αυτό το 80% του κόσμου mm -hmm. σε ε, μια πνευματική αποχάγνωση που έχει να κάνει με, δω, με οθαλμόλουτρο, με, με όλο αυτό το πράγμα του ζώδιο. Και θέλει ακόμα μέχρι σήμερα, δηλαδή. Έτσι εξηγείται. Ακριβώ. Το ενδιαφέρον τώρα με την Ελλάδα σήμερα είναι ότι ναι. βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πλέον το 80% ναι. του πληθυσμού. Όχι απλά δεν είναι απαραίτητο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας mm -hmm. και το συγκρατούσαν πώς, με δανεικά, mm -hmm. με εκμαυλισμό, με εξατομίκευση, με διάλυση της παιδείας του, της ειδικής του προσωπικής αυτοκυριαρχίας, της προσωπικότητάς του, έτσι τον κρατούσαν. Mm -hmm. δεσμενόν, αυτό το εδώ, δεν τους χρειάζεται καθόλου. Και το χειρότερο απ' όλα είναι δεν μπορούν να το κρατήσουν ε, το πούμε, με μηχανισμούς επιβίωση. Δηλαδή δεν μπορούν να το κρατήσουν με, κά, με κάποιο τρόπο ώστε να είναι στην, στο περιθώριο ναι. και, να μην τους ενοχλεί. και να μην τους ενοχλεί. Αυτό είναι το μεγάλο τους Γι' αυτό και προχωρούμε στο δεύτερο βήμα. Αυτό το πρώτο είναι ο Bill Gates. Άλλος μεγάλος είναι... Το συλλάβος. δεύτερο βήμα. Μην εκατομμύρια έχει δώσει ο άνθρωπος. Πες μας σε μια πρώτη και το δεύτερο βήμα. Μαζική Θα... εξόντωση. Ωραία. Ήμουνα βέβαια εγώ να ήθελα να έτσι Μαζί και Στο 1905 με το δεύτερο βήμα τώρα Και ξέρεις τώρα επειδή έκανα... Είδες που η πολιτική είναι για να δίνουν ίσεις στους ε, επιχειρηματίες ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Επειδή ε, Κοίταγα τα, ναι, ναι. τα αρχεία ναι. μου ναι. Πέτυχα τώρα αυτό το παλιό έτσι Που έτυχε να το γνωρίζω ναι. και να έχω κείμενα Τις εποχής ναι. και τις συγγύσεις Ας πούμε που είχαν ναι. γίνει Και τις ξαναδιάβαζα και το μου ξανάρθε όλα αυτά πίσω ναι. Και λέω για κοίτα ναι. Οπότε οργανώνανε την κοινωνική του στρατηγική ή την κοινωνική του μηχανική. Εντάξει, δεν εκπλήσε εσύ, το ξέρει πάντα συνέβη. Εντάξει, απλά θέλω να σου πω. Αυτό ακριβώ. Για να μην τρέφουν, εγώ απλά λέω ότι μα έχουν οδηγήσει εδώ πέρα και εφαρμόζουν αυτέ τι λύσει. Όχι γιατί προσδοκούν να υπάρχει διεξοδότητα από την κρίση. Γιατί έχουν σαν ένα βασικό στόχο. Εξοντώνουμε το 12% του πληθυσμού και απλούστατα του κλέβουμε την περιουσία. Δεν είναι καπιταλισμό αυτό. Σωστά είναι μια παραφύσι γέννηση στο έδαφος του καπιταλισμού mm -hmm. που λέγεται μια α, «κλεπτοκρατία» την ονομάζουν κάποιοι. Mm -hmm. Ο ξενοφώντας ο Ζολώτας ε, αναλύοντας τη διάλυση του την κατάρρευση του Better Woods του συστήμα του Better είχε χρησιμοποιήσει ένα πολύ ωραίο όρο ο οποίος λέει έχουμε λέει, τα, τα συστήματα σταθερών ισοτιμιών τα PEGS που μετά γεννήσαν και, τα, και το κοινό νόμισμα mm -hmm. που ήταν ε, ενάντια του ο Ζολώτας καθότι κλασικός, κλασικός οικονομολόγος ε, αν και του συστήματος ναι, ναι, λοιπόν έλεγε το εξής ότι από τη στιγμή που περνάμε σε σταθερές ισοτιμίες σε συστήματα σταθερών ισοτιμίων πόσο μάλλον σε κοινά νόμισματα η κερδοσκοπία μετατρέπεται σε κερδοσκοποκρατία Έτσι του λοιπόν το πείσουμε. Αυτό ακριβώ. Και αυτή ακριβώ την παραφύση κατάσταση έχουμε παραφύσει όχι μόνο στον καπιταλισμό. Στο σύστημα έχει τη δυνατότητα να το γεννήσει αυτό. Παραφύση έχει να κάνει με το γεγονό ότι με αυτό το σύστημα πρέπει να έχει συμπέδευσει η ανθρωπότητα εδώ και δεκαετίες. άρα λόγω των τερατογενέσεων που έγιναν στο αντίπαλο δέος, που υποτίθεται ότι συμπίκνωναν θα... την προσδοκία ενία τη ανθρωπότητας για κάτι διαφορετικό επιβίωσε ένα παραφύση για την ανθρωπότητα σύστημα. Λοιπόν, ε, πάμε να φεύγουμε εμεί σιγά σιγά. Ε, μείνετε εδώ στενισμένοι στον ΑΡΤΕΦΕΜ 90,6. Εκπομπή ΑΕ αύριο μαζί σα πάλι, Δημήτρη Καζάκη Γεωργία Μπάστα, 1 και 5, θα είμαστε μαζί. Σα ευχαριστούμε που είστε μαζί μα για τα μηνύματά σα, για τι απαντήσει σα, για τι απορίε σα. Να είστε καλά, καλή δημονημαχία αύριο.